και όλε τι φορέ και όλε τι φορέ που δεν τα έχουμε το κράτησα λίγο στην, έτσι, σε κάποιε συγκεκριμένε περιόδου και έδωσα μια παραπάνω έμφαση επειδή κάνουμε και αυτό το ωραίο σεμινάριο για τη μοντέρνα τέχνη σε κάποιου συγκεκριμένου καλλιτέχνε του 20ου αιώνα κυρίω δηλαδή τη 4 που εκεί μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Αλλά θέλω να πω να ξέρετε ότι δεν είναι μια ανασκόπηση του κοσμήματος που μπορεί να καλύψει τα πάντα, δεν, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Απλώς έχω πάει πολλή διαφορετικά πράγματα για να δούμε διαφορετικέ προσυμπτήσεις. Θα μια σειρά στιγμή. Ναι, αυτό θέλει μια σειρά. Ελένει. Δεν είναι... Θα κάνουμε θέλει κύκλο, θέλει ένα κύκλο. Αφλώς, τώρα, επειδή είναι και το παραγκυρικό, για την καλλιέργεια για την εριμένη, τα τριέτα χρόνια, ήταν ωραία να το κλείσουμε με αυτό το στρόφο. Ε, το αρχικό μου πρόβλημα ήταν τι βάση κοσμήματα ή αποκτονήσεις. Γιατί είναι τα κοσμήματα ως κοσμήματα, ως δηλαδή φυσικά αντικείμενα, το ένα, τα οποία είναι και έργα τέχνης, ε, και είναι και οι απεικονίσεις των κοσμημάτων, οπότε σκέφτηκα ότι σε κάποιες περιόδους είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι απεικονίσει και το κομπατή. Θα το τρέξω λίγο, ε, στέκομαι πολύ στον ορισμό του κοσμήματος, το γιατί φτιάχνουν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι φτιάχνουν... έφτιαχναν πάντα κοσμήματα, πάντα. Από τα παρελουθικά χρόνια βλέπουμε τις Αφροδίτες να είναι και κοσμημένες, πάντα δηλαδή. Αυτό προέρχεται από διάφορους λόγου. Ο ένας λόγος είναι μία ένθιτη αίσθηση καλλιστυσίας ε, και η ανάγκη του καλοπισμού. Το κόσμο έχει χρησιμοποιηθεί εμεί θα το δούμε κυρίως ως σημείο, δηλαδή ως σημαίνο που παραπέμπει σε κάποια σημενόμενα. Και θα σταθούμε βασικά στη λειτουργία του κοσμήματος που έχει να κάνει με τη μεταμορφωσυγενή ιδιότητα της ανθρώπινη δημιουργικότητας. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπο, σε αντίθεση με τα άλλα πλάσματα αυτού του κόσμου, συνειδητοποίησε πάρα πολύ νωρί ότι αλλάζει οντολογικέ καταστάσει. Βρίσκεται δηλαδή πάρα πολύ συχνά ε, μέσα σε διαφορετικών ειδών εμπειρίε. Και κατάλαβε ότι μπορεί να προετοιμάσει τον εαυτό του έτσι ώστε να έρθει αντιμέτωπο με αυτέ τι εμπειρίε. Και σε αυτή του την προσπάθεια. Το κόσμο κατέχει μια κυρία στη θέση. Ε, όταν λέμε τι εμπειρίε, οι, οι κοινέ εμπειρία, δηλαδή η, η, η στιγμή που φωτάζε μια χαμηλή διαβέρα και αλλάζει οντολογική κατηγορία από ένα άνθρωπο αντισάριτο δίνει τη ζωή σου με έναν άλλο άνθρωπο σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτό είναι μια αλλαγή σε πολλού πολιτισμού συνδέεται με μια δηλητουργία τη διαδικασία τη οποία αλλάζει πάλι οντολογική κατηγορία. Σαντορίνη, τα αγόρια και τα κορίτσια συμμετέχανε σε ένα τελετουργικό πλαίσιο στολισμένα έτσι ώστε να φύγουν από τον κόσμο των, της αθωότητας και της παιδικότητας και να μπουν στον κόσμο των ειμηλίκων. Σχετίζεται πολύ με την εξουσία, με τη δύναμη, που και εκεί έχει να κάνει με οντολογική κατηγορία δηλαδή και τον θεσμό. Η, τα αυτοσμήματα πάρα πολύ συχνά ισχυροποιούν, αυτή την αίσθηση ενός κατεχόμενου δικαιώματος εξουσίας πάνω σε ανθρώπους ή σε ομάδες ανθρώπων. Οι στέψεις, για παράδειγμα, των βασιλιάδων, των αυτοκρατόρων μέσα από το κόσμημα που έτσι, συντροφεύει αυτή την τελετουργία, είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να κα, κατακυρώνεται μια αλήθεια και να προσπαθεί να βρει το κίνος της. Ε, το πιο ενδιαφέρον με το κόσμημα είναι ότι τα μισά κοσμήματα που έχουμε στην ιστορία της τέχνης, τουλάχιστον είναι δεκρικά. Συνοδεύουν δηλαδή τον νεκρό. Θάβονται μαζί του, δεν θα τα δει ποτέ πια κανένας. Κλασική περίπτωση είναι της Αιγύπτου, όπου όλα τα κοσμήματα που έχουμε είναι ταφικά ευρήματα. Ε, οπότε σχετίζεται με την έννοια της αντιμετώπισης του αγνώστου. Τι είναι αυτό στο οποίο βγαίνει ο άνθρωπος όταν πάρει να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κάτι άλλο, είναι μια άλλη υπόσταση. Και τι λειτουργεί έχει το κόσμο εκεί συνοδευτικό. Είναι επίκληση επειδή το κόσμιμα ε, συνήθως στα περισσότερα αρχαιρισμένες κοντισμούς αποτελείται από έναν πάρα πολύ ε, ε, ενδιαφέροντα αισθητικό συνδυασμό συμβολικών μορφών είναι σαν να συμπυκνώνει μέσα από αυτά τα σύμβολα κάποιες δυνάμεις που ο άνθρωπος φορώντας το υλικό του αποτύπωμα είναι σαν να θέλει να της οικειοποιηθεί, να να τι αποδεχτεί κατά κάποιο τρόπο. Τα σταυρδάκια που φορούν οι χριστιανοί, οι αντίστοιχα που φορούν άλλε θρησκείε, όλα αυτά. Έχει να κάνει με τη μνήμη των ανθρώπων, έχει να κάνει με. Είναι πάρα πολλά πράγματα το κόσμο. Είναι πάρα πολλά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά τα πολύ διαφορετικά πράγματα μπλέκονται. Δεν μπορεί εύκολα να τα κατηγοριοποιήσει. Το έκανα και αυτό. Στην το έκανα θεματικά. Είπα το κόσμο ω σύμβολο δύναμη και εξουσία. Φέρε του μαχαραγιάδε, φέρε του αυτοκράτορε, φέρε, φέρε αυτό. Μεταβλεπόταν γιατί η επόμενη κατηγορία που ήταν η, η σχέση με τη φύση, ξαφνικά φυσικά στοιχεία έμπαιναν μέσα στο άλλο. Ε, μετά το χώρισα σε στυλιζαρισμένα και νατουραλιστικά. Ε, να δούμε πώ. Ούτε αυτό, για αυτός ο κλώσσα και αυτό σαν συνδυασμό. Διότι όλα αυτά τα στοιχεία μπλέκονται μεταξύ του με ένα καταπληκτικό τρόπο και δημιουργούν αυτό το πεδίο. Τα κοσμήματα μπορεί να είναι διαφόρων ειδών, μπορεί να είναι από φτερά πουλιών μέχρι τα πιο ακριβά πολύτιμη λίθη. Ο χρυσός, οι πολίτιμες πέτρες, το μέταλλο, η πέτρα, τα βότσαλα, τα κορδόνια, οτιδήποτε οτιδήποτε μπορεί να χρησιμεύσει σαν πρώτη ύλη. Εδώ βλέπετε τα ευρήματα, τα κτερίσματα από μία κυκλαδική ταφή. Αυτό είναι τη τρίτη χιλιετία προ Χριστού, δηλαδή είναι από 5000 χρόνια και βλέπετε ότι ταυτόχρονα με τα ειδώλια, τα πινάκια και τα άλλα μικροαντικείμενα που συνοδεύουν τον νεκρό σε κάτι σαν υποτιθέμενο ταξίδι σε μια άλλη κατάσταση κυρίαρχη θέση αποτελούν τα κοσμήματα. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ένα εξαιρετικό βυζαντινό στέμα, το οποίο δουλεύει με ενθετική τεχνική πάνω στα φύλλα χρυσού, με σμάλτα και πολύτιμους λήθους, δίνοντας αυτή τη ρυθμική επαναληπτικότητα που έχει να κάνει με την εγκαθίδρυση μίας τάξης που στοχεύει στην αιωνιότητα. Εδώ βλέπετε μία δυτικού τύπου απεικόνηση ενός Ινδού Μαχαραγιά του 17ου αιώνα, όπου τα κοσμήματα αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο αυτή τη εγκαθίδρυση τη εξουσία, όπω και στου Βυζαντινού αυτοκράτορε, στα εικονογραφημένα χειρόγραφα, στα ψηφιδωτά και στι ηχογραφίε, υπάρχει ένα εκπληκτικό πλούτο του τρόπου με τον οποίο ε, η εικόνα, ε, η οποία από μορφή γίνεται ένα είδο πρέπει να στολίζεται και να κοσμείται με ένα τέτοιο τρόπο που να φεύγει από την ηλική τη υπόσταση και να στοχεύει σε ένα άλλο χαρακτηριστικό Στη Δυτική Αφρική Πολύ λαϊκά στρώματα πληθυσμών Λόγω των ευρυτάτων κοιτασμάτων χρυσού Χρησιμοποιούν το χρυσό και τα κοσμήματα Σε μια πολύ ευρία κλίμακα, Σε όλα τα τελετουργικά πλαίσια Το κόσμο μας σχετίζεται Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό Με αυτή τη διαδικασία διαχείριση Της μεταμόρφωσης τη εμπειρία του ανθρώπου Γι' αυτό σε δική την περίπτωση όπου είμαστε παιδιά του διαφωτισμού σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουμε απομακρυθεί από τα τελετουργικά πλαίσια, οι τελετουργίε στη ζωή μας δεν είναι πια παρά μόνο ένας έτσι εθιμοτυπικός απόϊχος, ενώ σε σαμανιστικούς πολιτισμούς όπως είναι αυτοί από τη Νέα Γουινέα ή από, την, από τα Δάση του Αμαζονίου ή από την Κεντρική Αφρική πριν φτάσουν οι το κόσμιμα συνόδευε τελετουργίες, τελετουργίες ίασης, τελετουργίες πολέμου, τελετουργίες κυνηγιού. Ήταν απαραίτητο λοιπόν να σε ανημιστικού πολιτισμούς να γίνει μια διαδικασία οικειοποίησης, επίκλησης και οικειοποίησης κάτω δυνάμεων και όλο αυτό γινόταν μέσω της χρήσης του κοσμήματος. Αυτό κάνει το κόσμο να ξεφεύγει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ε, κλασική περίπτωση ενός όμορφου αντικειμένου το οποίο το φοράμε για να γίνουμε πιο ωραίοι ε, και το κάνει να έχει μια πολύ ευρύ εφαρμογή σε όλα αυτά τα στοιχεία. Το κόσμημα μαζί με την ένδυση, μαζί με την ε, δερματοστηξία πολύ την σε αυτούς τους πολιτισμούς, το βάψινο δηλαδή του σώματος, τα τατουάζ, τα χρώματα, τα φτερά, με συνοδεία πάρα πολύ συχνή και πάρα πολύ έντονη των κοσμημάτων λειτουργεί μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Εμείς βλέπουμε αυτή την εικόνα από την νέα η νέα είναι αυτή η γυναίκα και απλά εντυπωσιαζόμαστε από το μίκος, το πλούτο και το βάρος ε, όλων αυτών των ενάλληλων περιβερίων τα οποία φοράει, τα οποία ζυγίζουν άπειρα κιλά. Ε, αν όμως ήμασταν γνώστες αυτού του πολιτισμού, θα ξέραμε ότι αυτή είναι χείρα η γυναίκα. Οπότε, χρησιμοποιεί κυρίω τρία στοιχεία, με κυρία με το κόσμημα, για να βιώσει την κατάσταση χυρίας, να βιώσει την έννοια της απώλειας. Πρέπει, πρέπει να, να ζήσει την απώλεια του άντρα της. Οπότε, φοράει μια φούστα, η οποία είναι φτιαγμένη από κάτι ε, έτσι... Ποτάμια φύκια, αυτό το πράγμα που φοράει κάτω, είναι ε, τα φυλόματα από ένα φυτό το οποίο φύγεται εκεί στη Νέα Μηναία στο σημείο που ενώνεται η γη με το νερό στι όχθε των ποταμών. Άρα η ένωση τη γη με το νερό σχετίζεται πάρα πολύ με τη διαδικασία του θανάτου και τη αναγέννηση. Αυτή λοιπόν τώρα πενθεί και φοράει αυτή τη φούστα και ταυτόχρονα έχει πασαληφθεί με χώμα σαν μία τάχτηση της επιστροφή στο χώμα που θάφτηκε ο άνδρας της, πασαληφθεί τη με χώμα για ένα μεγάλο διάστημα πολλών ημερών ανάλογα με το έβρος και το βάθος της, του πένθους και φοράει ένα εκατοντάδων μέτρων κόσμημα από το οποίο κάθε μέρα αφαιρεί μία χάντρα. Αφαιρώντας μία χάντρα, ε, εξοικειώνεται με το πέλος της ε. και όταν αφαιρεθούν πια όλες οι άντρε, έχει περάσει ουσιαστικά, ο χρόνος ε, στον οποίο μπορεί πλέον να αποδεσμευτεί από την ταύτιση με τον απολαισθέντα σύζυγο και να ενταχθεί ξανά σε μια φυσιολογική ζωή. Θα σας πω ότι δεν το φοράει για να είναι ωραία, το φοράει γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που εντάσσεται σε ένα είδο τέτοιου και λειτουργικού πλαισίου. Οπότε τα κοσμήματα στην ιστορία τη τέχνη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ενταχθεί σε τέτοιου είδου τα λειτουργικά πλαίσια, τα οποία το δικό μα απέδευτο μάτι του δυτικού καταναλωτικού ανθρώπου συνήθω τα προσλαμβάνει μόνο αισθητικά και όχι τόσο ανθρωπολογικά. Αλλά είναι σημαντικό να έρθει κάποιο σε επαφή και με το ανθρωπολογικό πλαίσιο. Ή αυτό το κορίτσι, πάλι από τη νέα μου η νέα, έχει κάνει μια πολύ ωραία. Φωτογράφησε εκεί ο Κίρικ Μάλκον από το 67 με το 80, 13 χρόνια πήγαινε, και είχε αποτυπώσει αυτού του. Λαού που τότε ζούσαν ακόμα σε μια κατάσταση έτσι, χωρίς να έχουν πολιτιστεί με την δυτική έννοια. Κοιτάξτε αυτό το κορίτσι για παράδειγμα. Δείτε το κόκκινο και το μαύρο. Το χωρισμό ας πούμε του, του, του προσώπου στα δύο όπου το μαύρο έχει να κάνει σε αυτή τη φυλή με την πνευματικότητα και το κόκκινο έχει να κάνει με την οδύνη της καθημερινότητα. Το ένα είναι η ηρεμία τη γαλήνη που αναζητάω ο άνθρωπος σε μια πιο πνευματική επικράτεια, που για αυτούς είναι μαύρο, και το άλλο, το κόκκινο, είναι όλα τα ζόρια που περνάει στην καθημερινότητά της, λόγω του αίματο και της τάφτισης αυτής. Οπότε βλέπω αυτά τα στοιχεία να έρχονται και να μοιράζονται με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Εδώ. Ε, ας δούμε λίγα τέτοια παραδείγματα ε, κόσμησης από τις... Ακέα από του Παππούα και από άλλες πληροφορίες του Ινέας. Στους άντρες, επειδή είναι κυριέτητες τελευθουργίες, υπάρχουν πάρα πολύ συχνά εξαρτήματα από φτερά, πουλιών ίδιος, για την από όστρακα και από Πέρα mm -hmm. από την γενικότερη διακόσμηση στον άνθρωπο να το δημιουργεί. Αυτά που είδαμε πριν ήταν κυρίως παρμένα από τη φύση και υπήρχε βέβαια η συνδυαστική δυνατότητα της ανθρώπινης δημιουργικότητας αλλά εδώ βλέπουμε μια πολύ όμορφη σειρά από ευρήματα ελληνικά γεωμετρικής περίοδου όπου έχω ταυτόχρονα χαλκό, ρίχαλκο, σίδηρο σε πάρα πολλού συνδυασμού, κυρίως από ελάσματα και βέβαια εδώ βλέπουμε μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα ταφή με χρυσά αντικείμενα, βασιλική ταφή από την Νουρ της Μεσοποταμίας, στα Σουμεριακά χρόνια, γύρω στο 3000, λίγο πριν τη Φαραωνική περίοδο της Αιγύπτου. Οπότε, έχω, έχω αυτό το χαρακτηριστικό. Ο χρυσός κυριαρχεί, βέβαια, διότι ο χρυσός στα περισσότερα κοσμήματα ε, έτσι διαχρονικά έχει το πλεονέκτημα του ότι είναι καθαρό με του ότι δεν θύρεται με το χρόνο. Κοιτάξτε πόσο φθα... έχει φθαρεί η ανθρώπινη παρουσία και πως έχουν μείνει αυτά τα χρυσά κοσμήματα έτσι απαστράπτοντα στην ιωνιότητα. Οπότε στηρίζεται πάρα πολύ ο Χρυσό και σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι η Κολομβία, όπως είναι οι κάποιες περιοχές των Νίκα, στην προκολομβιανή Αμερική, υπάρχει στο Μουσείο του Χρυσού της, Μπογκοτά για παράδειγμα, αν το επισκεφτείτε κάποια στιγμή, θα εκπλαγείτε, θα, θα βγείτε και θα σας φωνά τα μάτια από το χρυσό ο οποίος υπάρχει και ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση σε αυτές τις κουλτούρες ε, ε, χρησιμοποιείται περισσότερο σαν σύνδεση με τις θεϊκές δυνάμεις που ορίζουν τη μοίρα του κόσμου άρα ε, το τερατώδες και αλόκοτο στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο η σχέση με τα φυσικά φαινόμενα, με τον ήλιο, με τις ακτίνες, η ηλιακή παρουσία και η ταύτιση με τις θεότητες αυτής της περιοχής είναι πάρα πολύ έντονη και δίνει αφορμή στην ανθρώπινη δημιουργικότητα να επεξεργαστεί αυτά τα ελάσματα και τα φύλλα του χρυσού με μια εξαιρετική επινοητικότητα, στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει πάνω στο μέταλλο την μεταφυσική εμπειρία που έχει κάποιος από την βιωματική σχέση του με τη ζωή και τις αλλαγές της. Το τροματικό στοιχείο είναι κυρίαρχο, διότι οι θεότητες αυτών των πολιτισμών είναι θεότητε που εμπνέουν δέος, εμείς που έχουμε συνηθίσει την ελληνική παράδοση της Αρχαίας Ελλάδας και του Χριστιανισμού, με το ανθρωπομορφικό στοιχείο της θεότητα, πιθανόν να μας ξενίζει αυτή η έντονη παρουσία αλλά πέρα από την πρώτη εντύπωση που ασκούν αυτές οι τροματικές μορφές εντυπωσιαζόμαστε από την εξαιρετική δημιουργικότητα με την οποία και με τη και με μια σειρά από διαφορετικές τεχνικές ε, Επεξεργασία των χρυσών ημάτων και των χρυσών ελασμάτων δημιουργούνται αυτές οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες φόρμες οι οποίες είναι συνήθω περίκλιστες επειδή αυτά, αυτά τα, είναι περίευτα πεκτοράλ και μενταγιών, κυρίως θρησκευτικών και τελετουργικών έτσι, ε, ε, χρήσεων έχουν ένα περίκλειστο σχήμα δηλαδή επειδή αναφέρονται στην κοσμική αρμονία του σύμπαντος την οποία διαπεντεύουν οι θεοί, ε, έχουν έναν τρόπο με τον οποίο τα πλαϊνά στοιχεία κλείνουν μέσα από μια κεντρική διάταξη στην οποία κυριαρχεί η συμμετρία και ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται κοσμικές εμπειρίες που έρχονται να κάνουν με τα άστρα, με τον ήλιο, με τη σελήνη, σε αυτό το χώρο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ε, μεταπλάθουν αυτά τα γεωμετρικά σύμβολα. Εδώ έχω ένα πολύ μεγάλο πλούτο συνδυασμού γεωμετρικών στοιχείων με αυστηρέ γραμμές και με καμπύλες, ενώ σε άλλου πολιτισμού ο τρόπος με τον οποίο δίνεται αυτό είναι πιο μονομερής και ο πλούτος αυτών των ευρημάτων, κυρίως από την, περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των α, Βορείως των Άνδεων, δίνει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. στη στ καθημάς περιοχή, στην Μεσόγειο, βλέπετε αντίστοιχα, ακόμα πιο παλιά, τον εξαιρετικά ευρηματικό τρόπο με τον οποίο οι Αιγύπτιοι τεχνίτες παραλαμβάνουν τα φυσικά οπτικά ερεθίσματα και τα μεταπλάθουν σε πάρα πολύ ενδιαφέρουσε φόρμες. Η όλη σωρή με το κόσμο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσαν να δείτε πώς ένα αρχικό σημαίνον, το οποίο μπορεί να είναι ένα σύμβολο, μπορεί να είναι ένα λουλούδι, μπορεί να είναι ένα έντομο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αποκτά μία εμβληματική μορφή μέσα από τον τρόπο από τον οποίο επεξεργάζεται κανεί τη φόρμα. Η Αίγυπτος είναι και ιδιαιτέρως πλούσια σε πάρα, πολλά, πάρα πολλές πρωτεσίλες, Έχω εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία πολυτιμών λήθων, κάτι που πολύ σύντομα με την εξέλιξη των τεχνικών, εδώ έχουμε και χρήση Αλόμαζας και χρήση Σμάντου και Νεφρίτη και μια σειρά δηλαδή από πολυτιμούς και εμιπολύτιμους λήθους οι οποίοι συνδυάζονται με ένα κλουαζονέ στον τρόπο επεξεργασίας των φτερών τους Καραβέου και δημιουργούν αυτή την παντεσία των κοσμημάτων που έχουμε από όλε τις εγκλιακές ταφές. Στην εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα έχω μία εξαιρετικά, εξαιρετικά μεγάλη άνθηση της ε, έτσι, κοσματοποιίας, της χρυσοτεχνίας, κλασική περίπτωση θα τα δούμε πιο αναλυτικά αυτά μετά. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία δαχτυλίδια με τις εκπληκτικές σφενδόνε, οι οποίες είναι μίας διάστασης 2-3 εκατοστών και μέσα σε αυτό το τόσο μικρό ιδέ σχήμα απεικονίζεται μία ολόκληρη παράσταση η οποία πολύ συχνά σχετίζεται με την οικειοποίηση των θεϊκών δυνάμεων. Μπορεί να γίνεται και χρήση πιο πολιτικοκοινωνικών σκοπών. Εδώ ας πούμε ο Σλίμαν φωτογραφίζει τη γυναίκα του τη Σοφία Εγκαστρωμένη Σλίμαν και δίνει και λάθος μερομηνία με το θησαυρό του πριάμου. Όταν ανακαλύπτει την Τρία. Θέλω να σας πω ότι πολλέ φορέ το κόσμημα εδώ είναι, εδώ είναι μια πολύ όμορφη φωτογραφία της Σοφίας Λίμαν. Η Σοφία Λίμαν δεν ήταν ηγίωτα να την ανακάλυψε αλλά έδωσε λάθος ημερομηνία της ανακάλυψης ακριβώ για να προλάβει να πάει από την Αθήνα η Σοφία στην Τρία για να την φωτογραφήσει και να, με για την έκφραση, να την τρίψει στα μούτρα των επικριτών του οι οποίοι τον θεωρούσαν έναν τρελό νεόπλουτο παραφρόνα ο οποίος νόμιζε ότι θα ανακαλύψει τα έκκη του ομίλου που του κάνε δώρο ο πατέρας όταν ήταν παιδάκι και που μεγάλωσε με τον Ομοίρο στο μαξιλάρι. Είναι δηλαδή σαν σήμερα να έλεγε ένας αρχαιολόγος ότι θα πάνε να καλύψω τη Μόρντορ από τον άρχοντα των δαχτυριδιών. <laughs> θα τον παίρναμε στο <laughs> Δηλαδή θα του λέγαμε καλά. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα του Τόλκιν. Δεν, δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Ακριβώς έτσι αντιμετώπισε το σήμα στην εποχή του, όταν είπε ότι εγώ θα πάω στην Ελλάδα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, στην Τρία και στις Μηκίες και θα βρω όλα αυτά γιατί πιστεύω ότι υπήρχαν. <Κι> Οπότε, ακόμα και αν δεν είναι η θησαυρός του Πριάμμου, ήθελε να κάνει τη σοφία εκάβη, να διστολήσει το πρόσωπο με όλα αυτά και να το δημοσιεύσει σε όλο τον τύπο της Ευρώπης, για να πει στους επικριτές του ότι «Να, εγώ βρήκα τα κοσμήματα της Εκάβης». Θέλω να σας πω, γίνεται πολύ όμορφα αυτή η φωτογραφία, ότι αυτό έχει χρησιμοποιηθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Η εξαιρετική τεχνική με την οποία η Μακεδονική χρυσοχώνει από τα τα ταφικά του Φιλίκου και τους ευρύτερους τάφους της Βεργίνας, εδώ κοσμούσαν. Τι ιδρύε τι νεκρικές, με αυτά τα καταπληκτικά χρυσά στεφάνια, με μυρτιάς, με βελανίδιας, με φύλλα, με βελανίδια, δείχνει μία φυσιοκρατική αντίληψη που έχει όλη η ελληνική τέχνη, η οποία πολύ σύντομα μεταδίδεται σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο, και εδώ έχουμε ένα μεικτό συνδυασμό σκηφικών παραδόσεων, από τα το μουσεία του Κιέβλην αυτή η θησαυρή, όπου οι ελληνικές του πόντου δίνουν την τεχνική τους στους νομαδικούς πληθυσμούς όλη τη ευρύτερης περιοχή της σημερινή Νότιας Ρωσίας και όλης της Ουκρανίας και έχουμε αυτή την καταπληκτική τεχνική στα εξαιρετικά κοσμήματα ελληνικής τεχνοτροπίας αλλά νομαδικής θεματολογίας που κοσμούν μαζί με τα, τις ταφές, με τα λιοντάρια και κυρίω τα άλογα, τους σκηθικούς τάχους των ηγεμών. Στο ταξίδι προς το Άγνωστο, πάρα πολύ συχνά το κόσμημα είναι εκεί για να συντροφεύει αυτή τη διαδρομή, όπως φαίνεται πάρα πολύ έντονα, σε περιπτώσεις όπως τα πορτρέτα φαγγιούν, στα οποία πορτρέτα φαγιού, ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά της, ε, του προσώπου, σε αυτή την ανάγκη του, ταξιδέψει εδώ όπως ο Ηρέας του Σέραπη ή ολα τα άλλα πορτρέτα τα οποία έχουν πάρα πολύ έντονη παρουσία κοσμηματο δεν τα έχουμε διότι η, η, την Βορύχη σ' όλο το 19ο και το 20ο αιώνα έψαχναν κυρίως για τα κοσμήματα οπότε μέσα από τα, τα ριχευμένα σώματα έπαιρναν ό,τι κοσμήματα έβρισκαν τα πορτρέτα τα άφηναν γιατί δεν τους έλεγε τίποτα ένα ξύλινο πορτρέτο οπότε έχουμε κυρίως στις απεικονίσει τους αλλά είναι πάρα πολύ όμορφε σε αυτά τα πορτρέτα. Άλλοτε υποδηλώνουν την ιδιότητα του απεικονιζομένου, όπως εδώ αυτό το επτάκτηνο αστέρι που είναι χαρακτηριστικό των ιερέων του Σέραπη, για να υποδηλώσουν την ταυτότητα του νεκρού. Άλλοτε είναι στρατιωτική δαχνοστεφανωμένοι, για να υποδηλώσουν τον ηρωισμό τους κατά τη διάρκεια της ζωή του. Και οτιδήποτε γενικά μπορεί να τονίσει τη μορφή ενός ανθρώπου και να πει στους θεούς που στην τελευή ψυχοστασία θα κρίνουν τη μία του για τη συνέχεια ότι αξίζει ένα μερδικό στην εωνιότητα γιατί όσο ζούσε ήταν άξιο παλικάρι, ήταν όμορφη γυναίκα, ήταν οτιδήποτε. Αυτό θα περάσει στη Βυζαντινή τέχνη μέσα από έναν εξαιρετικό τρόπο όπου κοσμούνται οι εικόνες. Εδώ κοιτάξτε μία βαριά και κομψά και κοσμημένη εξαιρετική Αγία εκατερίνη μαζί με τα κοσμήματα βλέπουμε και τον τρόπο που εν είδη κοσμήματος λειτουργούσε και το χρυσοκέντητο άνθιο, το στέμα, η κορώνα, ο σάκος του μαλλιού, το στιλιζάρισμα της κόμης και όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν στη Βυζαντινή τέχνη. Η λαϊκή τέχνη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα κοσμήματα στην παραδοσιακή 17ο, 18ο και 19ο αιώνα, κυρίως στη σύνδεσή του με τελετουργικά πλαίσια. Στην Αφρική η χρήση του κοσμήματος συνδέεται περισσότερο με τελετουργικά πλαίσια που έχουν να κάνουν με ορτές, με γάμους, με μεταβολή, εν πάση περιπτώσει μιας οντολογικής υπόσταση σε κάτι άλλο, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει χρήση πολύτιμου υλικού όπως εδώ του χρυσού, αλλά μπορεί και με ευτελή υλικά, μασάι, για παράδειγμα, μόνο οι πολύχρωμες χάντρες δημιουργούν αυτή την εξαιρετική αίσθηση και κοσμημένου σώματος και στολισμού στις ελεγάλοι και στην κάνα που έχουμε κοιτάσματα υπάρχει έντονη παρουσία του χρυσού ενώ στην περιοχή των Μασάι που είναι πιο ανατολικά βλέπω ότι η κόσμηση γίνεται κυρίως μέσα από έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα συνδυασμό από πολύχρωμες χάντρε, οι οποίες σε περιπτώσεις τελετών όπως είναι ο γάμος εδώ είναι μια νεαρή μύφη των Μασάι γίνεται όλο και πιο σύνθετο αυτό θέλοντας να συμπεριλάβει σαν μια υπόσχεση ευτυχίας όλα τα καλά και τα κακά όπου θα αντιμετωπίσει στο βίο της που αλλάζει. Κάθε ένα από αυτά τα χρώματα αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ιδιότητα ή σε μια συγκεκριμένη κατάσταση από την αγνότητα, την φιλοξενία, την ενέργεια, την κοινωνικότητα, την τόλμη, την αντρία και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία συγκροτούν ένα πλαίσιο συμμεολογικών αναφορών δίνοντας την ευκαιρία και την αφορμή να γίνει ένα διακοσμητικό παιχνίδι με τόσο ευτελή και απλά και φθηνά υλικά και με ένα αντίστοιχα τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ε, δεν είναι απαραίτητο σε κάθε πολιτισμό ε, υπάρχουν επιμέρους κουλτούρε οι οποίες χρησιμοποιούν πολύ διαφορετική αισθητική προσέγγιση Στου μασάι είναι, είναι φορτωμένο το κομμάτι των χρωματικών ρυθμών σε άλλες περιοχές όπως είναι στη Ενεγάλοι σε κάποιες κουλτούρε όπως είναι σε μεγάλη. βλέπετε ότι εδώ λειτουργούν μέσα από τα δυσκάρια τα οποία διατηρούν αυτά τα δύο καθαρά σχήματα του οδοντοτού κύκλου και του ορθογονικού τετραγώνου τα οποία φοριούνται εν είδη σε μια πάρα πολύ απλή, λυπή, αλλά εντυπωσιακά όμορφη απεικόνηση κοσμήματος καθώς επιστέφει Αυτόν τον όμορφο Αφρικάνικο λαιμό. Αν διαβάζετε, να διαβάσετε την Χρυσή Αγώνα του Μισελ Τουρνιέ. Είχα βάλει κάτι αποσπάσματα, αλλά γιατί δεν τα καταλαβαίναμε. Ε, γιατί αναφέρεται σε αυτό. Αρχίζει δηλαδή. ξέρω το έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο. Πολύ ωραίο βιβλίο. Το οποίο αρχίζει την περιγραφή τη Χρυσή Αγώνα με ένα καταπληκτικό, με μια μισή σελίδα που περιγράφει το χορό μίας μάβρης καλονή στην κοιλιά της οποίας κοσμείται τη μια χρυσή σταγόνα. Και ο Ίντρης, ο ήρωας, ε, γοητεύεται από όλο αυτό το θέαμα τη, της ανθρώπινης ενέργειας του χορού και της τελευθουργίας, τα κοσμήματα και τον τρόπο που πάλλονται καθώς χορεύει αυτή η μαύρη καλονή κάπου στην έρημο της Αλγερίας και μετά συνεχίζει μια διαδρομή στο γιατί αυτό μετά που τελειώνει το πανηγύρι πάει εκεί στην άμμο, και βρίσκει τη χρυσή σταγόνα που έπεσε από τη χορέφτρια και αρχίζει μια διαδρομή, Αφρική, Ευρώπη, με, με επίκεντρο τη χρυσή σταγόνα. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο είναι της γραφής, δηλαδή στην παράδοση της... Ε, Τη Μαργκερίνη Τιρά, τη Γιουρσενάρ, αυτού του είδου τη αφηγηματική γαλλική λογοτεχνία, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά επικεντρώνεται στον τρόπο που ένα κόσμημα, μια χρυσή σταγόνα, ε, ουσιαστικά είναι η αφορμή για να ανακαλύψεις τα κοινά στοιχεία εκεί όπου συνδέουν διαφορετικού πολιτισμού. Γιατί το τελικό του είναι στη συνένωση των πολιτισμών. Ένα ε, πολύ όμορφο βιβλίο. Εκδόσει είναι, πρέπει να είναι αστεία. Αν δεν βλέπω χωρί γαλή, εστίανε. Ναι. <χω> yeah. Και Λίδα Παλαντίου, πολύ καλή μετάφραση. Ε, το κόσμο μας συνδέεται και μέσα από συμβολικέ παρουσίες. Εδώ έχω μία πάρα πολύ βύαιη σκηνή των αποκεφαλισμών που ολοφέρνει από την Ιουβίθ, με τέχνου αναγέννησης και μπαρόκ. Και ο τρόπος με τον οποίο η σεξουαλικότητα και η ομορφιά της Ιουδής γίνεται ο καταλύτης για την πολιορκία των Ασσυρίων από τον βασιλιά Ολοφέρνη, οδηγώντας αντί, αντί προς τον έρωτα στο θάνατο, έτσι εστιάζεται στη λάμψη από το σκουλαρίκι που με το απλό μαύρο πορδονάκι κρέμεται από το απρόθυμο πρόσωπο της όμορφης Ιουδίθ που αναγκάζεται να αποκεφαλίσει τον πολιοργητή της περιοχής της. Πολύ ωραίο, μια πιο μιλάμε για Καραβάτζο, πολύ ωραία σκηνή με κοσμήματα, είναι α, η Μαρία Μαγδαληνή, αυτή η μετανοούσα Μαγδαληνή που πλέον διαπιστώνει τη ματαιότητα των κοσμίων έχοντας πετάξει όλα τα κοσμήματα κάτω και αφήνοντας στη θέση από τα στρογγυλά στοιχεία των κοσμημάτων ένα στρογγυλό δάκρυ που κυλάει από το μάγουλό της συνειδητοποιώντας τη ματαιότητα των υλικών αγαθών και των εγκοσμίων σε αντιπαράθεση με την πνευματικότητα την οποία αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται. Οπότε στη ζωγραφική πάρα πολύ συχνά το κόσμημα έρχεται να αποτυπώσει τέτοιες συμβολικές στιγμές ή απλά και μόνο αυτήν την αναγνώριση του εαυτού. Η στιγμή που στον οικείο ιδιωτικό μας χώρο ερχόμαστε αντιμέτωποι με την εικόνα του ίδιου μας του εαυτού και προσπαθούμε είτε να συμφιλειωθούμε μαζί της είτε να την τροποποιήσουμε αλλάζοντας ένα ρούχο, φορώντας ένα άλλο κόσμημα, κοιτώντας τον εαυτό μας τον καθρέφτη και βλέποντας πώς το κόσμημα αλλάζει κάτι από την όψη του εαυτού μας Ο Βερμέρ το δίνει με ένα πάρα πολύ λιτό και απλό τρόπο αυτή τη στιγμή που το κορίτσι κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη καθώς δοκιμάζει, ή όμως εδώ, με αυτή τη λάμψη στον κορίτσι με τον Τουρμπάνη και το Μαργαρηταρίο σκουλαρίκι που επικεντρώνεται σε αυτή τη λάμψη του μαργαριταριού στον τρόπο με τον οποίο το αποδίδει. Ο κλίντ χρησιμοποιεί τον σαν το όπλο της γυναικείας δύναμης, η Φρίντα Κάλλο ε, ε, δεν φτιάχνει τόσο, αλλά συλλέγει, στην προσπάθειά της να βρει μια ταυτότητα που δεν είναι η μοντερνική ταυτότητα μιας ε, έτσι, αμερικάνας αλλά είναι μιας μεξικάνας ε, έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά από κοσμήματα στα οποία όλα τα σύμβολα των αστέκων, των, των Τέκων και των Μάγια τα χρησιμοποιεί στην προσπάθειά της να συγκροτήσει τη δική τη ταυτότητα και τη δική της περσόνα πέρα από το παρελθόν το κόσμιμα μπορεί να είναι και αυτό που μας συνοδεύει και πολλές φορές μας συνοδεύει και μπορεί και να μας πληγώνει. Εδώ το κόσμημα στο λαιμό τη είναι ταυτόχρονα και ο πόνος που έχει με τη σχέση της με τον Γιέγκο Ριβέρα. Οπότε είναι ταυτόχρονα κάτι που τη στολίζει και κάτι που την πληγώνει. Θέλω να πω ότι και στη ζωγραφική, όπως γενικότερα και στη τέχνη, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, το κόσμημα είναι ένας τρόπος ε, μέσα από τον οποίο εκφράζονται μία σειρά από αναφορές που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βιού, αυτό που θα πρέπει να γίνεται και με το πλουτρολόμιο. Η έγκυπτος μας έχει δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλούτο λόγω των ταφικών ευρυμάτων. Γιατί όλα αυτά τα τόσο όμορφα και τόσο πολύ να βενεμαθάδονται και να μην τα βλέπει πια ποτέ κανένας παρά μόνο 3.004 χρόνια μετά οι αρχαιολόγοι. Γιατί ο άνθρωπος έχει οκτώ υποστάσεις και κάποιες από αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν στην αιωνιότητα. Οι Αιγύπτιοι σε αντίθεση με μας λειτουργούν μέσα από ένα κυρίαρχο στοιχείο Όλα αυτά τα υπέροχα κοσμήματα τα αιγυπτιακά, των αιγυπτιακών τάφων κυρίως, από τους ελάχιστους ασύλλητους που βρέθηκαν, είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συμπίκνωση σχημάτων και μορφών που έλπουν την καταγωγή τους στα σύμβολα. Ο Όρος, η Άννοέγητος, η Καντοέγητος, η Σταγόνα, το, ουρ, ε, το Ουραίων, ο Σκαραβαίος, ο Ουλιακός Δίσκος, το Άγκτ, ε, η Κόμπρα, τα πάντα είναι σύμβολο, θα τα δούμε ευθύ αμέσω. Η Αίγυπτος υπάρχει λόγω του Νείλου και ο Νείλος ε, εμφυσά πάρα πολύ έντονα αυτή την αίσθηση της διαδικότητας. Ο Νείλος είναι η ζωή και ο Νείλος είναι ο θάνατος. Ο Νείλος παίρνει την έρημο και την κάνει έναν παράδεισο. Αλλά αν ο Νίλος δεν πλημμυρίζει μια χρονιά, δύο φορές το χρόνο που πλημμυρίζει, αν ο Νίλος δεν πλημμυρίζει μια χρονιά, τότε η έρημος θα επικρατήσει. Ο φόβος των Αιγυπτίων είναι να μην συμβεί αυτό. Και για να μην συμβεί αυτό θα πρέπει κάποιος να διανοσολαβήσει με τους θεούς που ορίζουν τη μοίρα του κόσμου και να διασφαλίσει ότι δεν θα μπλοκάρουν τον ήλιο από τη και η τάξη του κόσμου θα συνεχίσει να κυλάει έτσι όπω την ξέρουμε. Και δεν θα οδηγηθούμε στο μαρασμό και το θάνατο. Και αυτός ο κάποιος είναι αυτός που είναι και με μας είναι και με τους θεούς. Είναι δηλαδή ο Φαραώ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με μας και να έρχεται και σε επαφή με τους θεούς. Οπότε όταν ο Φαραώ πεθαίνει, το σώμα του... Δεν θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά οι άλλες του θα ανεβούν εκεί ψηλά στην επικράτεια των θεών και θα συνομιλούν μαζί τους και θα του λένε για μας και θα μας λυπούνται πάντα οι θεοί που είναι φυλεύς και πάντα θα πλημμυρίζει το ποτάμι και πάντα θα μπορεί η ζωή να συνεχίζεται. Οπότε... Έχω μία οντότητα που είναι ο Φαραώ, ο οποίος λειτουργεί μέσα από αυτή τη συνέχεια. Η διαδικότητα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Σε εμάς δεν είναι τόσο έντονο. Βέβαια και στο δικό μας τον πολιτισμό, για να απαλύνουμε λίγο το φόβο απέναντι στο άγνωστο του θανάτου, πολύ συχνά χρησιμοποιούμε υποσχέσεις για το επέκεινα. Πολλοί πολιτισμοί το κάνουν αυτό. Μιλούν για κάποιο παράδεισο, για κάποια κόλεση, για κάποια συνέχεια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι πολύ νομοτελειακό, πολύ λογικό και πολύ οδυνηρό να έχεις αυτή την αίσθηση ενός αναπόδραστου τέλους που δεν υπάρχει από εκεί και πέρα τίποτα παρά μόνο το κενό και το σκοτάδι. Οπότε τα περισσότερα θρησκευτικά πλαίσια επινοούν ένα είδος συνέχειας. Στην έγιπτο λόγω αυτής της έντονης διαδικότητας. Έριμος, νήλος. Θάνατος, ζωή. Αναπτύσσεται πάρα πολύ αυτό το στοιχείο το ότι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, αλλά κυκλικός. Εμείς, παιδιά των Ελλήνων και του διαφωτισμού, παιδιά του Αριστοτέλη και του Καρτέσιου, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γραμμικά. <κυκ> δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, ούτε μπορούμε να προστρέψουμε στο μέλλον. Και το παρελθόν δεν θα ξανάρθει ποτέ. Η ζωή είναι μια γραμμή. Αυτό που γίνεται δεν ξεγίνεται. Σε πολιτισμούς όμως που ζουν μέσα από αυτή την αίσθηση της κυκλικής αναφοράς ότι ο ήλιος ανατέλει δει και θα ξανανατείλει. Ο ήλιος πλημμυρίζει, αποσύρεται και θα ξαναπλημμυρίσει. Εκεί υπάρχει αυτή η αίσθηση της επαναληπτικότητας και της κυκλικής ροή. <κυκλή> Δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα εμείς. Θα το καταλαβαίναμε ίσως λίγο με τον ήλιο. Φανταστείτε δηλαδή αύριο το πρωί να, να έρθει η ώρα που θα ανέβει ο ήλιος και να μην ανατείλει και να συνεχίζει να είναι νύχτα. Αυτό θα μας δημιουργήσει έναν τρόμο θανάτου ότι διαταράσσεται η αρμονία του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν ο Αιγύπτιος ζει υπό το φόβο αυτής της διαταραχής. Όλο αυτό λοιπόν του αναπτύξει μια αίσθηση τη διαδικότητα και πιστεύει στη μεταφάνη του ζωή. Δεν είναι αφελή να θεωρεί ότι θα σηκωθούν ήνεται να περπατήσουν εννοείται. Αλλά επειδή ξέρει ότι ο άνθρωπο έχει 8 υποστάσει, κάποιε από αυτέ είναι φταρτέ όπω είναι το χέρι, το, το σώμα, αλλά επειδή είναι αναπόδραστα συνδεδεμένες αυτέ οι υποστάσει, εάν δεν περιποιηθώ το σώμα και οι άλλε υποστάσει θα αδρανίσουν. Άρα, ενώ ξέρω ότι το σώμα δεν θα συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να το συντηρήσω, γιατί μέσα εκεί κατοικούν το κα, το μπα, όλες αυτέ οι υποστάσει οι οκτώ, που εμείς δεν μπορούμε έκορα να τι αντιληφθούμε, το κοντινότερο που μπορούμε να αντιληφθούμε είναι τρεις. Το σώμα, εντάξει αυτό, το αντιλαμβανόμαστε και μέσω των αισθήσεων, η ψυχή, που πάλι δεν είμαστε για επολύτερο σίγουροι τι είναι αυτό, αλλά το χρησιμοποιούμε και το έχουμε στην αντίληψή μας, και το πνεύμα. Αυτοί δεν έχουν τρεις μόνο, έχουν οκτώ διαφορετικές. Η καρδιά ας πούμε του ανθρώπου που για μας είναι ένα ζωτικό όργανο, για αυτού είναι μια υπόσταση. Το όνομα που για μας είναι κάτι που μας το δίνουν στην Εκκλησία ή στο Ληξιαρχείο, για αυτού είναι μια υπόσταση. Ο άνθρωπος συνεχίζει να υπάρχει όσο τον μνημονεύουνε, Επάρχουν τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμυρίων άνθρωποι που έχουν πεθάνει, αλλά που τους έχουμε στο συλλογικό μας υποσυνείδητο, γιατί ήταν δυσκολεία και του αναφέρουμε. Ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, ο Μεγάλέξανδρος, ο Κέσαρας, ο Αδριανό, ο Ναπολέων, τους αναφέρουμε, είναι σαν να υπάρχουν ακόμα, παρόλο που η φυσική του παρουσία έχει πλέον παρέλθει, λόγω του ότι επειδή ήταν σημαντικοί άνθρωποι και έκαναν κάτι σημαντικό για τον πολιτισμό, είναι στα βιβλία γραμμένοι, διαβάζουμε αυτά που μας είπαν. Άρα συνεχίζουν με κάποιο τρόπο να υπάρχουν. Άρα για τους Αιγύπτιους το όνομα ήταν ουσιαστικά μια υπόσταση. Η καρδιά, το κα μπορούμε κάπως να το καταλάβουμε γιατί μοιάζει με τη δική μας ψυχή. Άρα αυτές οι απεικονίσεις λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο και το, η ψυχή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπο πέθανε, η υπόστασή του, η ψυχή του ε, οδηγούσε... Τον παραλάμβανε ο Άνουβης, τον νεκρό, και του έκανε την τελετή ψυχοστασίας. Δηλαδή, στη μία πλευρά της ζυγαριά του κόσμου έβαζε την καρδιά του νεκρού και στην άλλη πλευρά έβαζε το φτερό της, της θεά της δικαιοσύνης. Και με αυτόν τον τρόπο δεν ζήγιζε δύο αντικείμενα υλικά, ένα φτερό και μια καρδιά. Είναι, είναι συμβολικό αυτό το ζύγι. Ζύγιζε την ηθική με το κόσμο, πόσο εσύ συμπορεύτηκες σύμφωνα με έναν ηθικό κώδικα, πόσο καλός ήσουν απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Οπότε, μέσα από την τελευταία ψυχοστασίας ζυγιζόταν για λίγο τι άνθρωπος ήσουν. Πώς διήγες αυτή τη ζωή σε σχέση με όλους τους άλλους. Και ανάλογα η μοίρα σου προχώραγε. Αν ήσουν ένας ανήθικος άνθρωπος, τότε σε περίμενο σε μπέκ, να σε καταβροχθήσει. Και δεν υπήρχε συνέχεια, ούτε σε αυτή σου την υπόσταση. Αν όμως ήσουν ένας άνθρωπος ηθικός, ένας άνθρωπος που πρόσφερες, που έκανες καλό στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου και στην κοινωνία, τότε σε περίμενε μια συνέχεια, γιατί οι θεοί που περίμεναν εκεί όλοι παρατεταγμένοι, προστάτευαν αυτές τις υποστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να υποδηλωθούν μέσω των κοσμημάτων. Άρα η τάφοι των Εγυπ ήταν ουσιαστικά θάλαμοι μέσα στους οποίους υπήρχαν μια σειρά από αντικείμενα που καθιστούσαν κατανοητό, αντιληπτό και μεταδώσιμο το ποιος ήμουν εγώ ότι δεν ήμουν κανακολόπεδο, ήμουν ένας άνθρωπος που πάλεψα, που προσπάθησα, που βοήθησα, που έκανα, που έδειψα άρα όλα αυτά έπρεπε με κάποιο τρόπο να υποδηλωθούν και μέσα από τη χρήση των συμβόλων στα κοσμήματα υποδηλώνονταν. Ο ήλιος είναι ένα συμβολό το οποίο υπάρχει παντού, άλλοτε με καρνεάλια, άλλοτε με άλλα υλικά. Ο σκαραβαίος, επειδή ο σκαραβαίος είναι ένα πλάσμα που ε, ε, ε, ουσιαστικά έτσι, διαπερνά τις τρεις επικράσδειες, την επίγεια, την υπέργεια και την υπόγεια, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να μπορεί να ταξιδεύει στον κόσμο των νεκρών, στον κόσμο των υπόγειων, στον κόσμο των ανθρώπων, τον υπέργειο και στον κόσμο των θεών, των ουρανών γιατί είναι ένα έντομο που πετά, που προχωρά και που θάβει το σβόλιο του με του μέσα στη γη από την οποία γη ξεπηδούν τα μικρά σκαραβεάκια όταν έρθει η εκόλαψη, Άρα συνδυάζει τις τρεις επικράτειες. Άρα μπορεί και κινείται σε όλους αυτούς τους τρεις κόσμους και αποκτά ένα σύμβολο το οποίο είναι ιδιαίτερη ισχύω στην Αίγυπτο. Το επιστήφιο κόσμα του Ταχαμών, αυτό το πεκτοράλα, εδώ, ε, συμβολίζει όλα αυτά τα στοιχεία Είναι δεμένο πάνω σε μια βάση χρυσού Έχει έντονη παρουσία σημειού, Έχει πάρα πολλά πολύχρωμα γυαλιά Πολύτιμους και μη πολύτιμους λίθους Και είναι ένα το από τα ωραιότερα κοσμήματα αυτής της περίοδου Έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάταξη Από το πάνω μέρος όπου υπάρχει ο ήλιος και η σελήνη οι θεότητες του ήλιου και της Ελλήνης συνοδεύουν τον νεκρό του Ταχαμόν σε αυτό το ταξίδι. Δεξιά και αριστερά τα δύο σύμβολα της βασιλικής εξουσίας, οι κόμπρες με τον ηλιακό δίσκο στο κεφάλι. Στη μέση το του Ζάτ. Χρυσός, λάπις λάζουλι πολύτιμη λήθη, ο παντεπόπτης ορθαλμός του Θεού Όρου, που ξέρει τα πάντα γιατί βλέπει τα πάντα. Κατηφορίζοντας βλέπω το σκαραβαίο, με σώμα νεφρύτη, απλωμένες φτερούγες, ουρά αρπακτικού πτηνού για να μου το συνδέσει με τον όρο, στο ένα πόδι του κρατάει τον Λωτό στο άλλο πόδι τον πάπυρο, τα δυο ιερά φυτά της Αιγύπτου, η σύνδεση της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου, η στιγμή που το τοπικό γίνεται οικουμενικό, γιατί αυτά δεν ισχύουν εδώ και τώρα, αλλά παντού και πάντα. Άρα έχω την Άνω και την Κάτω Αίγυπτο στα δυο φυτά που κρατά εμβληματικά ο και άλλες κόμπρες με ιλιακούς δίσκους και κατεβαίνοντας προς τα κάτω τα κρεμαστά στοιχεία τα οποία απεικονίζουν εναλλασσόμενα άνθη, λωτού και παπύρου σε έναν πάρα πολύ ωραίο ρυθμό από πολύτιμους και ιδοπολίτιμους λίθους και ένθετη αλόμαζα και σμάλτα τα οποία χρησιμοποιεί μέσα από έναν εξαιρετικά ρυθμικό τρόπο επανάληψης. Είναι ένα πολύ όμορφο κόσμιμα, αλλά δεν είναι ένα όμορφο κόσμιμα απλά για να είναι ένα όμορφο κόσμιμα. Είναι ένα κόσμιμα το οποίο συμπυκνώνει με ένα πάρα πολύ καλλιτεχνικό τρόπο αυτά τα σύμβολα τα οποία είναι απαραίτητα για αυτή τη μετάβαση σε μια άλλη οντολογική υπόσταση και κατηγορία. Και όλα αυτά, τα άνθη, τα κλειστά, τα ανοιχτά, το καράβι το οποίο προφυλάσσεται από την έφη και την ίσηδα τις δυο θεότητες του Ταξιβιού που συνοδεύουν απλώνοντας τις φτελούγες του με το Λαζουρίτη κάτω από τον έναστρο ουρανό και με τα στέματα της Αιγύπτου με τον όρο να επιστέφει αυτό το παραλληλόγραμμο, με τα καρτούς, τα ονοματώσιμα που μου δίνουν όλες αυτές τις πληροφορίε που έχω, τον τρόπο με τον οποίο ένα εγκόλπιο απεικονίζει αυτή την ηλιακή λέμβο και τον τρόπο με τον οποίο η ηλιακή λέμβος θα ακολουθήσει και αυτή την κυκλική πορεία του ήλιου μέσα στο νερό που είναι ο τρόπος που ταξιδεύουμε από τη μία κατάσταση στην άλλη σαν το αμιακό υγρό μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε και όλο αυτό θα μου δώσει αυτή την διασφάλιση του επιτυχούς ταξιδιού σε αυτό το άγνωστο επέγκινα στο οποίο ετοιμάζονται να πάω. Πώς να μπω σε ένα σπίτι αν δεν έχω το κλειδί. Και το κλειδί της ζωής και της αιωνιότητας είναι το ΑΝΚ. Ένα σταυρόσχημο σημείο εδώ με τον ιερογλυφικό χαρακτήρα που είναι το κλειδί, αυτό το Κρουξ ansata, το κλειδί της ζωής, το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει αυτή την ένωση των αναπαραγικών δυνάμεων του ουρανού και της γης. Είναι φαλικό, είναι ταυτόχρονα άντρα. Και είναι ταυτόχρονα και μήτρα, είναι άντρα και γυναίκα, είναι μέρα και νύχτα, είναι ζωή και θάνατος αλλά είναι ένα κλειδί που νικάει το θάνατο και με τη βοήθεια του σκαραβαίου που ύπταται των δακτυλιδιών και των ηλιακών δίσκων σε βοηθάει καθώς το κρατάς να πορευτείς σε αυτό το ταξίδι και αν δεν το έχει, θα σου το εδώ στο βασιλικό ζεύγος του Ικνάτωνα και της Νεφερτίτης που είναι υπέροχα και κοσμημένο με κοσμήματα ο ηλιακός δίσκος ατών δίνει τις ακτίδες του και πέντε από αυτές έχουν πέντε χεράκια άγχ, τα οποία τα δίνουν στα πέντε μέλη της βασιλικής οικογενείας άρα το κόσμημα δεν είναι μόνο κόσμημα για να είναι ωραίοι, είναι ταυτόχρονα για να διασφαλίσουν αυτή τη διαδρομή τα γάλματα είναι και αυτά και ποσμημένα με ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο ακόμα και τα απλά ασβεστοδυτικά γάλματα τα οποία δεν είναι φαραωνικά έχουν έναν εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο τονίζουν αυτά τα στοιχεία του κοσμήματος. Άλλοτε πιο λιτά και απλά, άλλοτε πιο έντονα. Η χρήση του κοσμήματος στην Αιγαία Ιγυπτό υποδήλωνε κοινωνική θέση, κύρος, δύναμη, εξουσία, πλούτο, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα την ανάγκη μου να σχετιστώ με αυτές τις δυνάμεις που με ξεπερνούν, και τις οποίες με κάποιο τρόπο πρέπει να τις οικειοποιηθώ. Okay. Εδώ ο Ραχώτη, ας πούμε έχει ένα πολύ λίγο είναι ο Φρέντ, έχει πιο πλούσιο. Ζωγραφισμένο βάρος των Ασβεστόλυφων, πολύ πλούσιο. Και βέβαια τα ωραιότερα και τα περισσότερα στο Τουτανχαμώνα, γιατί βρέθηκε ασύγητος ο τάφος. Ε, δεν ήταν σαν βασιλιάς, δεν πρόλαβε το παιδί να κάνει και τίποτα. 18 χρονών πέθανε. Επιτροπευόμενο βέβαια ο από τα 10 του, αλλά δεν, μπρο, δεν είναι κανένα σημαντικό φαραώ. Τι τα 18 σου να κάνει, είναι γνωστό και πολύ σημαντικό γιατί συνδέθηκε το όνομά του με το πλούτο και το έυρο των ευρημάτων. Ήταν μοναδικό τάφος στην κοιλάδα των Βασιλείων. Εδώ βλέπετε το 1922 τον Χάουαρ Κάρτερ που ανοί... <coughs> <coughs> ανοίγει τη δεύτερη σαρκοφάγο, εδώ, για να βρει στην κοιλάδα των Βασιλείων που θάγονταν <coughs> τότε, όχι σε πυραμίδε όλοι οι τάφοι, 62 έχουν βρεθεί, ήταν συλλημμένοι. Δεν είχαν βρει σχεδόν τίποτα μέσα σε κανέναν από αυτούς. στο νούμερο 62 εδώ, King Valley 62, 62 ο Howard Carter έπεσε πάνω σε αυτόν τον ασύλλητο τάφο, ο οποίος ήταν μικρό σχετικά με άλλους, είχε αυτές τις τρεις ταφικές, τους τρεις ταφικούς θαλάμους, στους οποίους όμως είχαν έτσι, τοποθετήσει ένα απίστευτο πλούτο ευρημάτων. Πέρα από την τριπλή σαρκοφάγω του, η τρίτη από την οποία ήταν από μασίχ 52 κιλά, εδώ, ε, ιδιαιτέρως και κοσμημένη, κοιτάξτε εδώ τα σύμβολα, ο, ο πλούτος κυρίω που μας ενδιαφέρει μας σε αυτή την αναφορά ήταν ε, στα εξαιρετικά κοσμήματα τα οποία συνόδευαν αυτή την ταφή, ένα δείγμα τον οποίων βλέπετε, Πάρα πολλά πεκτοράλ, επιστήθεια κοσμήματα, βραχιόλια, περικάρπια, περιβραχιόνια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, κοσμήματα. Ένας τους πλούτος με κοινό παρανομαστή το σκαραβαίο, σαν το φυλακτό που τον συνοδεύει και μια πολλαπλή σειρά από εξαιρετικές αναφορές. Η τεχνική είναι εξαιρετική, στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα υλικά, Βλέπετε και τα χαρακτηριστικά της Αμαρνιανής τέχνης, αυτήν την ρευστότητα πάντα αποδίδεται μία φόρμα ενός ναόσχημου ορθογωνίου, τα, τα κρυσασπιτάκια δηλαδή αυτό, ναόσχημο, και μέσα εκεί, σε αμφιπρόσωπα συχνά, εδώ ε, χρυσά ελάσματα τα οποία με τη συρματερία έχουν εμπλουτίσει αυτές τις, τα φατνώματα για να μπουν οι λίθοι, τα γυαλώματα και τα σμάλτα, με τα ονοματώσιμα να δημιουργούν ένα πολύ ωραίο ρυθμό και με τις δυο θεές πάλι, τις δυο αδερφές του ταξιδιού, την Εύθη και την Ίσιδα, το καταλαβαίνω από τα στέματά τους και από τα ονόματά τους εδώ, τις φτερούγες του όρου να λειτουργούν προστατευτικά, τον ηλιακό δίσκο, τις κόμπρες να περιελύσουν και να δημιουργούν αυτόν τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα ρυθμό και τα εξαιρετικά μοτίβα με τα οποία αποδίδεται το σώμα των μορφών και το καταπληκτικό κοντράστ από το, το βαθικό κοινο αυτό το βερμιγιών στο τρουκουάζ, αυτό το οποίο δίνει αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αίσθηση ε, απόδοση terrorismo. Ne Κοιτάξτε εδώ, το, το χρυσό και το ασήμι που δημιουργούν αυτά το στρογγυλό στοιχείο του ήλιου και της σελήνης, το πλοίο της νύχτας και το πλοίο της μέρας. Γιατί αυτό το ταξίδι στην αιωνιότητα συνεχίζεται για πάντα, μέρα και νύχτα. Άρα έχω ένα ταξίδι για τη νύχτα που μοιάζει με την ημισέλινο, εδώ, της νύχτας, ένα ταξίδι για τη μέρα με τον ήλιο, που, και αυτό είναι ήλιος, και κάτω, στο κάτω κομμάτι... Έχω αυτό το πολύ ωραίο ρυθμό με τις τρεις φάσεις του λοτού όπου έχω το κλειστό μπουμπούκι με ένα χρώμα, το μπουμπούκι που πάει να ανοίξει με δύο και το ανοιχτό λουλούδι με τα πέντε, ρυθμικά τα μπλε και τα τικουάς εναλλασσόμενα, τα πράσινα της ανάπτυξης, οπότε έχω ένα καταπληκτικό ρυθμό. Οι μίσχοι τους επίσης έχουν διαφορετικό πάχος, το χοντρό πάκο για το ανοιχτό λουλούδι, το μεσαίο για το ημίκλιστο, το μικρό για το λεπτό, δημιουργώντας ταυτόχρονα και μια εξαιρετική αίσθηση βάθους, ενώ πρόκειται για ένα επίπεδο κόσμημα. Οπότε μου δημιουργεί μια αίσθηση σαν να βρίσκομαι σε έναν ολάνθιστο αγρό από λωτούς, όπου το μάτι μου απλώνεται και νιώθει αυτή την αίσθηση της ρυθμικής επανάληψης. Τα σταγωνόμορφα διακοσμητικά στοιχεία του κάτω επίπεδου έρχονται να λειτουργήσουν αντιστοιχτικά με το κενό αυτό προς το πάνω επίπεδο παίρνοντας τα εναλλασσόμενα στοιχεία του μπλε και του τυρκουάζα και του πράσινου με έναν καταπληκτικό ρυθμό που δημιουργεί αυτά τα στοιχεία. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ψηλό επίπεδου ε, ε, συνθέσεις αυτά. Δεν είναι απλά η συμπίκνωση συμβόλων, ο πλούτο των υλικών. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε συνθέσει διότι η Αιγυπτιακή κοσματοποίηση και χριστιατεχνία έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Καθημερινή του ζωή είχαν κοσμήματα. 20... Χαίρομαι, ε? 20... ε? 20... είχανε. Είχαν. Κυρίω όμω ε, ε, ε, ε, ανώτερε τάξει φαράου είχαν. Δηλαδή, αν είδατε κάποιε απεικονίσει 20... από την Ευερτήτου μέχρι άλλε, είχαν. Αλλά ήταν εκεί περισσότερο, ήταν η σύγχρονη εξουσία. Στην ε, περίπτωση του Τουταγχαμών, ξέρουμε ότι κάποια από τα κοσμήματα προπήρχαν και τα έβαλαν στον τάφο λόγω τη λύπη για την απώλεια ενό νεαρού φαραώ και κάποια τα έφτιαξαν επί τούτου γιατί έχουν ενσωματωμένο το ονοματός του παντού, για να φαίνεται ότι αυτό το κόσμημα δεν είναι απλά ένα κόσμημα, αλλά είναι ένα κόσμημα το οποίο αναφέρεται στον χαμόνα. Την ίδια περίοδο, εμείς, στον ελλαδικό χώρο, έχουμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα άγχηση, στον τρόπο με τον οποίο, στην εποχή του καλκού την ίδια εποχή που έχουμε τον Τουταγχαμών, εμεί έχουμε τα μηνοϊκά. Δηλαδή είμαστε απολύτω ταυτόχρονοι πολιτισμοί και με διαπιστωμένε επαφέ και στι τρει ενότητε τη χαλκοκρατία έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα κοσμήματα. Και στα μηνοϊκά, τα τρέχω λίγο γρήγορα, αυτό στο οποίο διαφέρουν από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα και τα αφρικάνικα και τα προκολομπιανά κυρίω και τα ελληνικτιακά είναι ο φυσιοκρατικό χαρακτήρα. Είναι ένα πολιτισμό τουλάχιστον οι Μινοίτες και οι Θηραίοι, που φαίνεται να είναι σε μια τέτοια αρμονία με τη φύση και να έχει μεθύσει από αυτήν την ένωση του ανθρώπου με τη φύση που κυρίως αυτό θέλει να απεικονίσει. Όχι να επιβληθεί πάνω στη φύση. Δεν έχουν κανένα χαρακτήρα επιβολής και δύναμης. Αντιμετωπίσουν τη φύση όπως τα ταυροκαθάψια. Αυτή η υπέροχη σφενδόνη ενός μυνοϊκού δακτυλιδιού που απεικονίζει μία τελευταία ταυροκαθαψίων αντίστοιχη με την ηχογραφία, τη γνωστή της κνωσσού, είναι αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος ζει με τη φύση. Τα λουλούδια, του τάβρους τα πουλιά και πρέπει να ζουν αρμονικά μαζί και ο καθένα να δίνει αυτό που έχει. Ο τάπρος έχει τη δύναμη, ο άνθρωπος έχει την ευελιξία. Ποιος αλληγύσει, εξαρτάται από την έκφαση της μάχης. Οπότε αυτό υποδηλώνει, φορώντας το αυτό το σφραγιστικό δακτύλιο, ουσιαστικά, είναι σαν να σου υπενθυμίζει με κάποιο τρόπο ότι συμμετέχει σε μια τελετουργία, κατά τη διάρκεια τη οποία ξέρεις ποιο είσαι και ξέρεις ποια είναι και η φύση. Ξέρεις ποιος είναι ο Ταύρος, ξέρεις τι ιδιότητες έχει, ξέρεις ποιος είναι εσύ. Ταυτόχρονα τα περισσότερα δαχτυλίδια χρησιμοποιούν αναφορές σε υπερφυσικά πλάσματα όπως οι γρήπες, που δηλώνουν το άγνωστο και το υπερβατικό μαζί με διάφορες θεότητες οι οποίες σε αυτό το χώρο των πνευματικών οντοτήτων Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται επικονίσεις τελετουργιών όπως αυτή η διαδικασία με το βέτυλο που ήταν ένας ιερός μετεωρόλιθος ο οποίος είχε πέσει κάποτε από τον ουρανό ως μετεωρίτης αντιλαμβάνονταν την πτώση του ουρανού ως θερικό και κατά κάποιο τρόπο γύρω εκεί χτίζανε ιερά, οπότε αυτούς τους κεράβνιους λήθους τους βλέπουμε να αγκονίζονται, εδώ συχνά. Και σε αυτό το μικρό κομμάτι της φενδόνης βλέπω την φυσιοκρατική παρουσία των θεοτήτων με τα ενάλληλα φουρό, τις φούρτες που ευαζάνουν, τα γυμνά στήθη και τα μέλη που ουσιαστικά γίνονται ένα με τη φύση. Εξαφανίζεται το ανθρώπινο καθώς βυθίζεται κάποιο στη φύση. Μια μορφή ασχολείται με το βέτηλο εδώ, μια μορφή σε ένα τριμερές ιερό. Ε, πάει να πάρει ένα κομμάτι από το ιερό δέντρο που έχει φυτευτεί μέσα στο ιερό και στο κέντρο η θεότητα που από γυναίκα γίνεται φύση σαν ένα είδος ταύτισης αυτής της μάτια μάτερ της μεγάλης μητέρας της αιώνιας δυνατότητας της φύσης να αναπαράγεται. Οπότε εδώ δεν έχω την εξήγηση μιας εξουσία, ενός αξιώματος, ενός δυνάστη, ούτε καν την επίκληση κάποιων θεών τρομακτικών, έχω το πόσο άνθρωπος μπορεί να γίνει ένα με τη φύση. Αυτό ο φυσιοκρατικός χαρακτήρας, σε αυτό το υπέροχο δακτυλίδι, για παράδειγμα, των ισοπάτων, ισόπατα είναι η περιοχή στην οποία βρέθηκε, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά Τη τάφτιση με τη φύση, αποδίδονται με έναν εξαιρετικό τρόπο. Δηλαδή, μια θεά και τρει ιέριε, γυμνώστιθε, ωραίε και με έναν κυκλικό ρυθμικό κορώ, εδώ. Υψώνουν τα χέρια οι τρεις ιέρειες προς τη θεότητα, που βρίσκεται σε μια θεοφάνεια, εμφανίζεται και ανεβαίνει, είναι, είναι πιο ψηλά και πιο αιωρούμενη αυτή, είναι σαν να ανεβαίνει στον ουρανό, εν είδη ή σαν να κατεβαίνει στη γη εν είδη επιφανίας. Διάφορα σύμβολα τις συνοδεύουν, μάτια, πουλιά, αστρικά σύμβολα και μέσα από αυτή τη διαδικασία ενώνονται με τη Θεά και όλοι μαζί ενώνονται με τη φύση, τα χέρια τους γίνονται βλαστοί, τα κεφάλια τους γίνονται λουλούδια, ένα, ένα σύμνο στον τρόπο με τον οποίο βγαίνεις στην άνοιξη, την στις σου και λιώνεις μέσα σου από τον τρόπο που ταυτίζεσαι, με αυτό το πράγμα που σε πλημμυρίζει. Οπότε εδώ δεν έχω την εξήγηση, λέμε, της εξουσίας, αλλά ουσιαστικά έχω την δυνατότητα του ανθρώπου να μπορεί να βρει συμβολικούς τρόπους να απεικονίσει αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται σαν μια μαγεία που υπάρχει γύρω μου μέσα από την έννοια αυτή της φυσικής διαδικασίας. Δαχτυλίδι των ισοπάτων... Μικρού μεγέθου, είναι 3 εκατοστά είναι αυτό όλο και όλο τώρα. Σφραγιστικό δακτυλιόρυθμο είναι ουσιαστικά πάνω σε χρυσό από τα πολύ όμορφα κομμάτια τη μηνοϊκή τέχνη και αυτό είναι από τα ριστουργήματα τη παγκόσμια τέχνη του κοσμήματο γιατί είναι εξαιρετικό ο τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα, οι συμμετρίες του. Αυτό ο απόλυτο κάναβο και, και οι σχέσει που δίνει. Δηλαδή, κοιτάξτε ότι αυτή η κύκλη. Έχουν ήσο μεγέθει και δημιουργούν 1, 2, 3, 4. Να ένας ρόμβος. Και αυτός ο κύκλος, ένα ξαπλωμένο ρόμο. Και αυτό ο κύκλο, 1, 2, 3, 4, δημιουργεί ένα δεύτερο ρόμο που περιβάλλει τον πρώτο ρόμο. Κοιτάξτε το δυναμικό φυγό κέντρο, πέταγμα των φτερούγων που φεύγει από το κέντρο και εκτείνεται προ την άκρη. Κοιτάξτε το κεντρομόλο τρόπο. Hop, το κεντρομόνο τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται αυτά τα στοιχεία. Δείτε τα χεράκια, ποδαράκια των μελισσών με αυτή την κερύθρα και τον τρόπο που το μέλι τη σταγόνα του δίνει αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε το κούμπομα, είναι περίεργο αυτό, κρεμαστό. Το κούμπομά του και τον τρόπο με τον οποίο μετά φεύγει σε ένα Μέσα στον οποίο κλωβό υπάρχει το πολύτιμο μια σταγόνα μέλι, η κερύθρα εδώ με την ε, τεχνική έχω εδώ και σηματερή ή σημάτωση όπως θέλετε ταυτόχρονα έχω και την κοκκίδωση κοκκίδωση εδώ, κοκκίδωση εκεί πολύ προχωρημένες τεχνικές πάρα πολύ κομψές ένα κακό παράδειγμα ο Λαλαόνης έχει κάνει πολύ ωραία κοσμήματα εμπνεόμενος από τα αρχαία ε, της εποχής του Χαλκού αλλά αυτό ήταν μια τυχή στιγμή απλώς το δείχνω στου σπουδαστέ μου κάνοντας μάθημα σύνθεσης γιατί, για, να, για να δούμε δηλαδή γιατί αυτό είναι ωραίο και αυτό δεν είναι γιατί η δυναμική των φτερών εδώ λειτουργεί έτσι όπως είπαμε φυγόκεντρα ενώ εδώ πέφτουν σαν παραμένα μαρουλόφυλλα γιατί η σειρματερή δίνει αυτή την αίσθηση εόρησης στο δισκάριο, το από κάτω, ενώ εδώ είναι σαν να είναι σουβλί χωμένο στο σώμα των μελισσών. Γιατί αυτό ο κύκλο δεν λειτουργεί, Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτού και δεν βγάζει το ρυθμικό ρόμπο τη επανάληψη που σε αυτόν είναι σαν μουσική. Γιατί ο κλωβό που λείπει κάνει το κενό το πάνω να λειτουργεί με έναν αθλητικό τρόπο. Θέλω να πω ότι υπάρχει μία συνθετική δομή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα κοσμήματα που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και αυτό πάλι, της ίδιας περίοδου, παρόλο που είναι αρκετά ηλικτιακό, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια με το κόσμο είναι οι τυχογραφίες της θύρας, στις οποίες υπάρχουν αυτές οι γυναίκες, πολύ και κοσμημένες, που είναι και αυτές ένα με τη φύση, κοιτάξτε τους ρυθμούς των γυναικών, και τους ρυθμούς των κρίνων και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ρυθμικές επαναλήψεις έρχονται να μιλήσουν για μία ενότητα του ανθρώπου με τη φύση, και μία αρμονική σχέση μαζί του. Στο κτίριο Β η πολύ όμορφη σκηνή με τους πυγμακούντες παιδες οι οποίοι δεν είναι δύο έφηβοι που τους αποκαλευθήκαν και πλακώνονται στο ξύλο γιατί δεν πλακώνεσαι στο ξύλο, Συνήθω όταν πλακωνόμαστε μικροί βγάζαμε τα γυαλιά μας όσο γιατί ήταν λίγο λοιπόν, αυτό να μας λέει η μάρα μας πάλι γυαλιά θα πάρουμε πήραμε τον προηγούμενο μήνα. Λοιπόν, άρα δεν παλένεις φορώντας όλα τα κοσμήματα της... Οικογένειας άρα είναι μια τελετουργική στιγμή. Το κόσμημα εδώ το οποίο το φορούν, ε, τα σκουλαρίκια, τα μεγάλα ωραία, ωραία στρογγυλά σκουλαρίκια, τα κοσμήματα, τα περιβραχιόνια, τα βραχιόλια, όλα αυτά τα οποία φορούν, μαζί με το ξυρισμένο μαλλί είναι ουσιαστικά η μετάβαση που λέγαμε και το στάδιο μύησης. Τα γόρια κάνανε μια σειρά από ασχολίες, στις οποίες αφήνανε πίσω του στον κόσμο της παιδικής ταθότητας και μπέρανε στον κόσμο της ενήλικης υπευθυνότητας. Και επειδή περνούσαμε μια δοκιμαστική φάση, έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτό να υποδηλωθεί και γινόταν και λίγο σαν τελειτουργία, το ότι τώρα έκανα αυτή την δοκιμασία και το πέρασα αυτό το στάδιο. Μετά από λίγο θα κάνω τη δοκιμασία του ψαρά, θα κάνω τη δοκιμασία του κυνηγού, θα κάνω τη δοκιμασία της αίρειας, θα κάνω τη δοκιμασία της κροκοσυλλογής. Για να είναι πιο ανεκτικό το κοινωνικό σύνολο στο στάδιο μείησης, το μεταβατικό, ξύριζε στο κεφάλι, έτσι, για να μην σε αποπάρουν που δεν τα καταφέρει τόσο καλά από τη στιγμή που είσαι ακόμα σε μεταβατικό στάδιο. Άρα, τα γκριζαρισμένα τρικοτάκια τη που έχουν οι νεαρές μορφέ των τυχογραφιών τη θύρα υποδηλώνουν ουσιαστικά ότι είναι στην εφηβεία, νεανικέ μορφέ, σε διαδικασία μίληση όπου ακολουθούν βήματα για να μπουν στον κόσμο των ενηλίκων. Και φοράνε τα ωραιότερα ρούχα του, ή καθόλου ρούχα, τα ωραιότερα κοσμήματα πάντω. Ε, και όταν έρχεται η στιγμή, σαν ενήλικε, να φτιάξουμε το σπιτικό μας για να το διακοσμήσουμε με κάτι, αυτή τη στιγμή για μας είναι σημαντική. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Πρώτη φορά το έχουμε στην παγκόσμια ιστορία. Η τέχνη που έχουμε μέχρι το 1600, από αυτά, 1600-1700, η τέχνη που έχουμε μέχρι το 1600-1700 είναι η εξήγηση τη εξουσία. Στην Αίγυπτο, στη Μεσοποταμία, στην Κίνα, αυτά έχουμε. Δεν έχουμε τα απλά σπίτια των ανθρώπων που θέλουνε πάνω στον ασβέστη να τυχογραφήσουνε τη δική τους προσωπική συγκινητική στιγμή που περάσανε στη ζωή τους. Είναι τόσο ωραίο, τόσο σημερινό όλο αυτό και δίνεται με έναν εξαιρετικά κομψό τρόπο. Ο τρόπος είναι αγετειακός, αλλά τα κοσμήματα συνοδεύουν ουσιαστικά εδώ αυτό το στάδιο μυήσεις, και αυτή την εξαιρετικά σημαντική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι αυτά δεν είναι σε παλάτια είναι στα σπίτια των ανθρώπων που θέλουν να θυμούνται αυτές τις προσωπικέ στιγμές που συνοδεύονταν από τελετουργίες και κοσμήματα. Και ακόμα ωραίότερες αυτής της περίοδου είναι στην ξεστή τρία, λέγεται ξεστή λόγω του τρόπου που ήταν ξεστές οι πέτρες, που έχω τι κροκοσηλεύτριες και τις λατρεύτριες, έχω δύο, δύο κατηγορίε. οι λατρεύτριες και οι κροκοσηλεύτριες, είναι μια υπέροχη, ένα, δύο υπέροχα συμπλέγματα. Στο ένα είναι οι λατρεύτριες, τώρα που είπαμε για το τριχότο της κεφαλής καταλαβαίνετε το νερό της ηλικία. οπότε έχω τα κορίτσια που έχουν ντυθεί με τα ωραιότερα ρούχα και τα ωραιότερα κοσμήματα και έχουν βγει στη φύση, σε τελετουργικές χορευτικές πόσε, κρατάνε τα ροζάρια τα τακομπολόγια εδώ, είναι εξαιρετικά διακοσμημένες με κοσμήματα από πάνω μέχρι κάτω, παντού. Κοιτάξτε εδώ ε, τον πολύ ωραίο συνδυασμό της καμπύλης που δουλεύει από τη μία ως βραχιόλη, από την άλλη, δεν φαίνεται σε αυτή θα το δούμε στην άλλη, ως περισφύριο κάτω στα σφυρά δηλαδή, έχει την ίδια καμπυλότητα για να δείξει αυτή την αίσθηση ενός κυματιστού ρυθμού που τον έχω στον άνεμο, τον έχω στα κύμα και τον έχω και πάνω μου γιατί τώρα τον φοράω ως ένα κόσμιμα με έναν εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η αναφορά. Έχει προδώσει η μουσική σήμερα. με όσα φορά υποσμήματα έχει κερδίσει και, και αυτό το αναπνοήμα του σιδρού μαζί με μήματα κρόπου αυτά δεν είναι χαλασμένο χρόνο είναι μήματα κρόπου Που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά του. Αυτή πληγώθηκε, τρέχει λίγο αίμα το ποδαράκι τη, σκύβει να το περιποιηθεί και φοράει τόσο στο κεφάλι που τα κρατάει τα διαρήματα να μην τι πέσουνε, διότι είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή και έχει φορτωθεί με ό,τι πολύτιμότερο υπήρχε. Οπότε έχω αυτή την καταπληκτική σκηνή, όπου σκύβει να περιποιηθεί το πόδι τη, έχει κάτσει σε ένα βρακάκι, σκύβει να περιποιηθεί το πόδι τη και κρατάει αυτό το διάδημα με τη μυρτιά. Το φύλλο της Μυριάς που γέρνει μπροστά και έχει και αυτή την υπέροχη καρφίτσα με την άγρια ορχιδαία η οποία πάλι αποδίδει αυτό το χαρακτηριστικό το φυγόκεντρο. Είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, είναι σε αυτό το βραχώδε τοπίο που οι λατρεύτριε κροκοσυλλέγουν. Έχουν βγει στα βραχάκια και συλλέγουν του κρόκου, αυτή είναι πιο έμπειρη, βλέπετε, έχει όλο το μαλλί. Αυτή είναι εξυρισμένο, άρα είναι μαθητευόμενη, η άλλη κοιτάει πίσω να βγει καλά το κάνει. Έχει δηλαδή και αφηγηματικό χαρακτήρα, έτσι πολύ ευαίσθητο. Και μαζεύουν του κρόκου, υπέροχα στολισμένε με κοσμήματα, για να τι δούμε. προσφορά στη θεότητα. Αυτό είναι το, θα μου πει και παλιότερα, τέσσερα χρόνια, να κάνει μια αναφορά. Αυτό, δηλαδή, δεν είναι μια θεότητα που διψάει για φυσίες, για αίμα, για βία, για πόλεμο. Αυτό που μας προσφέρει είναι η ομορφιά και η αρμονία με τη φύση και αυτό που ζητάει σαν ανταπόδοση είναι να τις δείξουμε ότι το εκτιμήσαμε. Οπότε οι κροκοσυλέκτριες συλλέγουν τον κρόκο στα διάφορα βραχώδη τοπία, γεμίζουν πανέρια και πάνε μετά και αυτά τα καλαθάκια τα αδειάζουνε σε ένα μεγάλο πανέρι στη θεά Πότνια θυρών που περιβάλλεται από τα τρία σύμβολα του αέρα, της γης και του νερού, ε, η γη για τον γειανοποιήθηκο που συμβολίζει τη γη, το χταπόδι που έχει στα μαλλιά τη για το νερό και τα φτερά του γρίπα που βρίσκεται πίσω από το θρόνο της για τον αέρα. Άρα είναι μια πότμια φυρών Η βασίλισσα της φύσης και των αγριμιών η οποία υποδηλώνεται με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και η οποία αυτό που ζητάει ιδιαιτέρως και κοσμημένη είναι η, συνειδητο... η ανταπόδοση της συνειδητοποίηση της ομορφιάς που μας περιβάλλει και που για αυτούς τους πολιτισμούς, που έχουν πολύ πιο έντονο το ανταποδητικό στοιχείο, αισθάνονται ότι κάπου το χωριστάνε. Αυτό το έχουν από τους αιγαιακούς πολιτισμούς μέχρι και την Αρχαία Ελλάδα. Υπάρχει πάντα αυτό το στοιχείο, ότι αν μου σημαίνει κάτι καλό, ε, οφείλω να, να το αποδώσω σε κάποιον. Στ, στους γονείς μου, στους, στην οικογένειά μου, στην πατρίδα μου, στο Θεό μου, στο, σε κάποιο, σε κάποιο. Οπότε αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα ήδη από το 1730 π.Χ. αυτής της αντίληψης, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το κόσμμα προς αυτόν τον κοινό στόχο. Χάντρε, παπίτσες, λιβελούλες και όλο το σιρίτι με τα άνθη του κρόκου εδώ, το σπουλαρίκι το μεγάλο, το χταπόδι τυλιγμένο, ο γρίπας και ο κενοπίθικος. και πάρα πολύ ενδιαφέροντα ε, μυκυναϊκά την ίδια περίοδο, τα οποία όμω πήραν μια εικόνα την εποχή του Χαλκού, οπότε λέω να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς, το, προς τα δω και να πάμε... Ε, ε, επιτύνδια, όχι, στα Επιτύνδια είχα βάλει απλώς τη ματαιότητα, είχα βάλει αυτές τις πολύ ωραίες στήλε όπου η νεκρή κάθεται και τη φέρνει η δούλα τη το κουτί, και το πλώνει έτσι, αν την και το κοιτάει και λέει «Τι να το κάνει τώρα αυτό». Είναι, είναι πολύ ωραία αυτά. Βυζαντινά είδαμε κάποια. Αναγέννηση έχουν πάρα πολύ ωραίες απεικονίσεις. Πάμε λίγο εδώ να δούμε Λαλίκ. Γιατί είναι Λαλίκ. διού. Ε? Το. <focused> <Türkiye> Το άλμα, ναι, κοιτάξτε, είναι πιο οικία αυτά, δηλαδή τα αναγεννησιακά πορτρέτα θα σας έριθναν, πολύ όμορφα πορτρέτα, πολύ ωραίες απεικορίες παιδιά, τα έχουμε βρειθεί. Βυζαντινά πήραμε μια γεύση, Μεσονικά είναι πιο ωραία τα Βυζαντινά. Στο παρόγο υπάρχει αυτή η φοβερή υπερβολή, οπότε εδώ νομίζω ότι είναι καλύτερα να κάνουμε αυτή τη μετάπληση το 19ο αιώνα, για να αρχίσουμε να το... Μαζεύουμε. Μια ωραία περίπτωση είναι η αρμουγό. Η αρμουγό εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, μια εποχή που στην Ευρώπη υπάρχει πολύ έντονη βιομηχανοποίηση, άρα τα αντικείμενα που βγαίνουν είναι μαζικής παραγωγής, τυποποιημένα, όχι χειροποίητα, ουδέτερα, και επειδή η τυποποίηση δεν δουλεύει εύκολα με τα καμπύλα σχήματα, η αρμουγό είναι σαν μια αντίδραση απέναντι στην ορθολογικοποίηση και την τυποποίηση που έχει η βιομηχανική μαζική παραγωγή. Άρα εμφανίζεται μια τάση από τον μέσο η οποία σαν νοσταλγεί την χειροπή τεχνική, άρα δουλεύει με γραμμή και όχι με μάζα. Τα κοσμήματα και η αισθητική της είναι λεπτές κομψές καμπύλες γραμμές και όχι ορθογόνια και όχι μάζα. Άρα δουλεύει το κενό και όχι το πλήρε, το καμπύλο και όχι το ευθύ η ελαφρότητα και όχι το βάρος, η ασυμμετρία, συνήθως η ασυμετρία, οι φυτομορφικές έτσι, κατασκευές και η ε, επιρροή από πάρα πολλούς εξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς. η Βυζάντιο, Μεσαίωνα σε παλαιότερα. Άρα από εποχές όπου υπήρχε πάρα πολύ έντονη αυτή η τεχνική, και σαν case study έχω μία μικρή αναφορά στο René λικ γιατί έχει φτιάξει κάποια από τα πιο όμορφα κοσμήματα της Αρντοβόλου υπάρχουν πάρα πολύ ωραία αλλά εδώ είχα πάει και πέρυσι στην Πορτογαλία και είχα πάει στο Fondation Goulbecan το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο στη Λισαβόνα είναι αυτό επειδή ο Goulbecan ήταν πολύ φίλο με τον Λαλικ του παράγει με κοσμήματα και έχει τη μεγαλύτερη συλλογή λαλίξ στον κόσμο τα παρουσιάζουν και πάρα πολύ ωραία γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το μουσείο μέσα στο κέντρο της πόλης είναι αυτό ε, και εκτός όλων των άλλων που έχει τη Ρούμπερς, τη Δεγκάτ τη Χαλιά Ανατολίτικα τη Ισνίκ αλλά πάρα πολύ ωραία κομμάτια αυτούσαν Αρμένης το καταλαβαίνετε, ο οποίο πρωτοστάτησε, τώρα που γίνονται αυτά στη Συρία και στον κόλπο, πρωτοστάτησε στην, τότε στο γύρισμα του αιώνα ήταν η πρώτη ανακάλυψη του, των κοιτασμάτων του πετρελαίου. Ότι δηλαδή η ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου, του Ιράν και του Ιράκ έχει κάτι το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει ω καύσιμο τα καινούργια μηχανήματα που παράγουμε. Οπότε αυτό πρωτοστάτησε σε όλη αυτή την επαφή, την επικοινωνία, την εξόριξη κτλ. Απέτυχε μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Πατρέφηκε και στο Λονδίνο και μετά στη Σαββόνα και έχει μια συλλογή από εξαιρετικά κομμάτια. Ζωγραφικά, πισερή, χαλιά, κεραμικά. Ε, από αυτά μια πάρα πολύ μεγάλη αίθουσα είναι αφιερωμένη στο εννέα λύκη. Ε, με αυτά τα υπέροχα κοσμήματα. Σε αυτό συνοψίζουμε αυτά που είπαμε. Φυτομορφικά, άνθομορφικά και ζωομορφικά στοιχεία. Καμπύλη. Ασύμετρη κατασκευή. Βλέπετε ότι αυτό αναπτύσσεται πλοχμός. Μίσχος, γραμμή, καμπύλη και μία αίσθηση συνεχούς ροής. Ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά, πολλές φορές επειδή είναι και διάρχεται το κύμα του συμβολισμού, στα τέλη του 19ου αιώνα, η Άρνου είναι ένα στυλ, αλλά υπάρχει πολύ έντονος ο συμβολισμός. Δηλαδή, μία αναζήτηση του πνευματικού και μυστικού κόσμου που υπάρχει πίσω από τα φαινόμενα, εις αντίδραση του διάρκειου θετικισμού. Ότι όλα μπορούμε να τα καταλάβουμε με τη λογική και την επιστήμη. Ότι όχι, εκεί αναπτύσσονται λοιπόν συμβολικά ρεύματα και Άρμουβο υιοθετεί αυτά τα συμβολικά ρεύματα και βλέπετε για παράδειγμα ε, αυτή την υπέροχη καρφίτσα από τα πιο ωραία κοσμήματά του, εδώ, μεγάλο, μεγάλο νοικρός αυτό, είναι 23 κοσταία τόσο το ύψος του, ε, τον Dragonfly, οπότε έχω τα στοιχεία από λιβελούλες, από δράκους, από ξωτικά, από γυναικείες μορφές, από την σεξουαλικότητα και τη φύση που ενώνονται σε ένα πάρα πολύ κομψό ε, αντικείμενο, κόσμημα, με βάση το χρυσό, αλλά έχει ταυτόχρονα και κρίση από πάρα πολλά σμάλτα. Έχει χρυσόπρασο, έχει χαλκιδόνιο, έχει σελινόπετρα, έχει διαμάντια εδώ στις άκρες και δίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έτσι, εικόνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η κομψότητα της Αρνουγό. Καλά δεν κρυαζόμαστε στο ιστολικό. Πιο πολύ να δούμε... Ανδιέγω και έμεινε γνωστή Μάρκαρη Τεπάτα, Αμερικάνα είναι, γεννήθηκε το 1903 νομίζω και. Ναι, πέθανε το 1964, δεν είναι πολύ γνωστή, έγινε πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια, το 2012 δηλαδή, έγινε μια πολύ ωραία έκθεση. Αυτή σπούδασε ε, στο. Μπαουχάου στο Σικάγο, όλοι, όλοι του Μπαουχάου ήταν εκδιώχθηκαν από τους Ναζί, έφυγαν εννοείται από τη Γερμανία που έκλεισε την 33 του του Μπαουχάου και μετά από κάποια χρόνια άνοιξε τον Μπαουχάου στο Σικάγο, είχε, είχε φίλο και μέτορα τον Λάθρο Μογό Λινάγκη, δούλευε ο Γκρόπιος εκεί, οπότε είχε επαθεί με αυτή την αντίληψη και την αισθητική, Γι αυτό το βάζω καπάκι με την Άρμουγό, γιατί είναι το ακριβώς αντίθετο που δουλεύει μέσα από... Από την ειλικρίνεια του υλικού που δεν το σε κάτι άλλο και από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι απλές καθαρές φόρμες. Έγινε γνωστή περισσότερη δουλειά το 2012 στο Μουσείο Arts and Design της Νέας Υόρκης που έγινε μια πολύ ωραία και μεγάλη αναδρομική με τίτλο Space Light Structure γιατί αυτός είναι ο προβληματισμός της, χώρος, φως, δομή, The Jewelry of Margaret και είναι πιο γνωστή και την χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα μίας ε, καλλιτέχνηδος η οποία από τα ζωγραφικά και από το, το ε, 1929 και μετά δουλεύει σχεδόν από πληστικά κόσμιμα. Αυτό είναι τα παλιά της, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Οπότε βλέπω μία εντελώς διαφορετική αντίληψη και αισθητική που στηρίζεται στα καθαρά γεωμετρικά σχήματα, στις βασικές φόρμες πώς το κάνει ο Καντίνσκι την ίδια περίοδο, στην προσπάθειά του να οργανώσει τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και να μου πει ότι δεν χρειάζομαι η διαφορά με το... με το Λαλίκ, είναι ότι ο Λαλίκ ανατρέχει στο φυσικό προϋπάρχον ερέθισμα. Ενώ τον Πάου Κάους, ο Λάσκο Μοκολινάκη, η Μάρκαρετ Τεπάτα λένε ότι εγώ θα πάρω το λεξιλόγιο μου, τους κύκλους, τα σχήματα, τις καμπύλες, τα είναι κύκλια, και χωρίς να μοιάζει σε κάτι από τη φύση θα κάνουν κατασκευές που θα ενδιαφέρον. Οπότε σε επίπεδο εκπαίδευσης θα λέγαμε ότι η αντίληψη του Λαλίχερ είναι πιο κοντά στο ελεύθερο σχέδιο γιατί βλέπει κάτι προϋπάρχον ενώ η αντίληψη της Μάνταρεντεπάτα ή του Μπαουχάουσ είναι πιο κοντά στο βασικό σχέδιο γιατί δημιουργεί με τα δεδομένα του οπτικού λεξιλογίου. Οπότε τα κοσμήματα της είναι πολύ πρωτοποριακά, γιατί είναι τι δεκαετειές του 30 αυτά. Ε, παρόλα αυτά φαίνονται πολύ σύγχρονα, αλλά έχουν αυτή την εξαιρετικά λητη και ενδιαφέρουσα αισθητική, η οποία λειτουργεί μέσα από τις αναφορές του τρόπου με τον οποίο αυτά τα λιτά καθαρά σχήματα δημιουργούν αυτά τα δεδομένα της, του οπτικού λεξιλογίου. Επίσης δουλεύει ε, φτηνότερα υλικά, εδώ κυρίως ασίμι δουλεύει, έχει μία δημοκρατική αντίληψη ότι το κόσμο δεν θα πρέπει να απευθύνεται στους κουρβεκκιάν μόνο, αλλά θα πρέπει να είναι προσιτό άρα επιλέγω υλικά τα οποία να μην είναι ακριβής κατασκευή, ε, να είναι ωραία σαν συνθέσεις, αλλά να δημιουργούν αυτά τα παιχνίδια μέσα από τα οποία δουλεύει η αίσθηση της δομής και του τρόπου που το κενό έρχεται να κάνει παιχνίδια συνομιλία με το πλήρες. στην ειλικρίνεια ε, του υλικού, δηλαδή ότι δεν λειτουργεί μέσα η συμβολική παραγωγή κάτι άλλο, αλλά η χάραξη, η, η εργασία της χάραξης μπορεί να δώσει σε ένα υλικό την ομορφιά, όπως ε, η, η έννοια της τεχνικής κατασκευής, Μπορεί να είναι πολύ ωραία από μόνη της, χωρίς να προσπαθεί να μιληθεί εξωτερικά πρότυπα. Οπότε εδώ βλέπετε κάτι που δεν μιλείται εξωτερικά πρότυπα, αλλά τη λίαξη, τη χάραξη, τη ματιέρα, τον τρόπο με τον οποίο έρχονται τα υλικά να συνομιλήσουν. If you're μέσα από το ε, Μουσαμά, εκφράζονται μέσα από τα πολύτιμα υλικά των κοσμημάτων. Τα περισσότερα από αυτά τα αγόρασε το 99 το Ίδρυμα Νταλή, άρα και τα εκμεταλλεύεται και σαν παραγωγή, βγάζοντας... Αυτό 5,5 εκατομμύρια ήταν η 5,5 εκατομμύρια ευρώ το 99. Ε, και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο συνοψίζουν, κατά κάποιο τρόπο εδώ βλέπετε και ένα clipping από εφημερίδα του 1949, Now Joy Goes be Realist. Ένα από τα πολύ όμορφα είναι αυτά τα ρουμπινένια χείλη με χρυσό 18 καρατίων, ρουμπίνια και πέρλες. Έχει προσχολήσει βέβαια το στυλιζάρισμα των χιλιών από ήδη τη δεκαετία του '30 που έκανε αυτά τα έργα με τη Mae West όπου η Mae West θυμάστε ήταν αυτή η σεξοβόμβα της δεκαετίας του '30 με το πλατινέ μαλλί, τα στυλιζαρισμένα χείλη και τα χαμηλωμένα βλέφαρα το είχε χρησιμοποιήσει αυτό σαν αφορμή το πορτρέτο στον πίνακα που έκανε με το πορτρέτο της Mae όπου το, τα, η, η μύτη γίνεται τζάκι, ταχίλι, ο καναπές που μετά τον κυκλοφόρησε και τα δύο τοπία, τα χαμηλωμένα βλέφαρα του λάμπου βλέμματος, καθώς και το μαλλί γίνεται η κουρτίνα που με οδηγεί σε αυτό το δωμάτιο. Οπότε τον είχε προβληματίσει πώς μπορεί να πάρω μια αφροκληρωθία, αν πάτε στο Φιγκέρα, έξω από τη Βαρκελόνη, θα το δείτε και κατασκευασμένο σαν δωμάτιο τώρα αυτό. Αυτό με τα χίλι, οπότε τα χίλι τον είχαν απασχολήσει και παλαιότερα σε άλλου είδου αναπτύξει. Εδώ χρησιμοποιεί αυτά τα ασύμμετρα χίλι κατά κάποιο τρόπο και δίνει αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αίσθηση. Που αντί για πινελιά όμως είναι το δέσιμο του χρυσού και η λάμψη του ρουμπινιού, το κενό και το αισθησιακό και μακάβριο ταυτόχρονα. Γιατί έχει αυτό το παιχνίδι πάντα μεταλεί μεταξύ του ερωτικού και του μακάβριου στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά. λαμβάνω με τα μάτια μου Πολύ όμορφο είναι και το κομμάτι με τον Τριστάνο και την Ιζόλμπιο που παίζει με την έννοια της διπλή εικόνας το ποτήρι γεμάτο υγρό του έρωτα το κρασί του έρωτα με το οποίο οι δύο ερωτευμένοι θα μεθύσουν αν τα καταφέρουν όμως γιατί είναι μια δραματική ιστορία αυτή του Τριστάνου και της σόλης. Το θέμα της διπλής εικόνας το έχει δουλέψει στην παρανοϊκοκριτική μέθοδο όπου μια εικόνα Πλήρε και το κενό διαβάζονται σαν δύο διαφορετικά στοιχεία. Στην ζωγραφική το έχει κάνει πάρα πολύ, όπω εδώ στο Σκλαβοπάζαρο ή τον Μπούστο του Βολτέρου, κάνοντα αυτά τα παιχνίδια συνέχεια. Δηλαδή, η το μπουστο του βολτερου κανοντας αυτα τα παιχνιδια έγκυται μεθοδο εγκυται ακριβως στον τρόπο με τον οποίο με βομβαρδίζει με ισοδύναμες συχνά αντικρουόμενε πραγματικότητε, οθώντα με να ανασύρω από τι υποκειμενικέ μου εμπειρίε πράγματα τα οποία μπορεί να διαβάσω εγώ. Εδώ δηλαδή έχω τη γυναίκα που ατενίζει αυτά τα χαλάσματα με το σκλαβοπάζαρο, έτσι λέγεται το έργο, σκλαβοπάζαρο, το οποίο σκλαβοπάζαρος, το κενό αυτών των γυναικών, είναι ταυτόχρονα το μπούστο του Βολτέρου. Το μπούστο του Βολτέρου είναι ένα γλυπτό που έχει δει στο Λούβρο του Γκάλλου Βλίπτιου εδώ, το οποίο το χρησιμοποιεί σαν το κενό που διαμορφώνεται από το βούστο του βολτέρου, κάνοντας και το στοιχείο αναφοράς του ότι ο βολτέρος ως φιλόσοφος του διαφωτισμού είναι ακριβώς το αντίθετο του σκλαβοπάζαρου. Ο διαφωτισμός μίλησε για το δικαίωμα του ανθρώπου στην ελευθερία και στην αυτοδιάθεση. Το σκλαβοπάζαρο είναι ακριβώς η καταστρατήγηση αυτού του στοιχείου. Άρα έχω δύο πράγματα, δύο αντίθετα πράγματα, το διαφωτισμό, την ελευθερία, την αυτοδιάθεση και το σκλαβοπάζαρο όπου το ένα είναι η άλλη όψη του άλλου. Πολύ συχνά παίζει με αυτά τα στοιχεία και εδώ είναι το ζωγραφικό έργο που έχει κάνει την προηγούμενη ακριβώς περίοδο ή εδώ σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο στοιχείο παίρνει πάλι τη φρουτιέρα, ποτήρι, μπούστο, πρόσωπο σε αυτό το πολύ όμορφο έργο που εναλλάσσονται και γυναίκα με ισπανική μαντήλα ειδωμένη από πίσω και πηγούνι με γεννάκι χείλη και στόμα και φρουτιέρα και ποτήρι και το μέτωπο ενός προσώπου και μαλλιά και φρούτα και περιλέμιο σκύλου και ποτάμι και ε, χήμαρος και μουσούδα και άνοιγμα στο, στο βράχο και το μάτι του σκύλου αυτή η διπλή ή πολλαπλή πραγματικότητα όπου στα πλαίσια του σουρεαλισμού, το αληθινό και το πραγματικό αρχίζουν και συνυπάρχουν, όπου το ένα ανατροφοδοτεί το άλλο. Έτσι και εδώ στο κόσμημα του Τριστάνου και της Ιζόλδης έχουν τους δύο εραστές που είναι έτοιμοι να φιληθούν και το κενό τους δημιουργεί αυτό το πολύτιμο με σμαράδια ποτήρι του έρωτά τους το οποίο όμως είναι σαν να μην μπορούν να το γευτούν άρα έχω εδώ ταυτόχρονα την προσμονή εδώ, και την μη εκπλήρωση μέσα από τον τρόπο με τον οποίο συντηρεί αυτά τα παρανοϊκά ζεύγια αντιθέτων. Το θέμα τη καρδιάς. Και στην καρδιά κυψέλη που είναι πολύ ωραία τα φυσικά ρομπήλια με το δέσιμο των κυψελοϊδές το χρυσό και τα διαμάτια και che Συχνά, μέσα από την διαδικασία του ροδιού να βρίσκεται σε μία ενεώρηση, ένα έργο το οποίο τα πάντα βρίσκονται σε μία ενεώρηση, τίποτα δεν ακουμπάει πουθενά, όλα εωρούνται σε έναν κόσμο που όλα μπορεί να συμβούν και που ταυτόχρονα η κάθε μορφή γεννάει μια άλλη μορφή. Το ρόδι γεννάει το χρυσόψαρο, το χρυσόψαρο γεννάει την τίγρη, η τίγρη γεννάει μια άλλη τίγρη μέσα από το στόμα της οποίας έρχεται μια καραμπίνα που πάει να ακουμπήσει το ανασηκωμένο χέρι αυτή της ανακεκλημένης ανθρώπινης μορφής αλλά δεν το ακουμπάει γιατί και η ίδια δεν ακουμπάει πάνω στη γη και στο βράχο, όλα εωρούνται σε μια κατάσταση διαρκούς διαδικασίας με το ρόδι να έχει αυτόν τον έντονο συμβολισμό στο έργο του Γκαλίου και να τον χρησιμοποιεί βεβαίως και στα κοσμήματα μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Αυτό είναι και αμφιπρόσωπο, είναι δηλαδή και την άνοιχα, το δείτε έχω δύο όψει, είναι πολύ εντυπωσιακό κι αυτό. να πω, η τέχνη μου ε, στη ζωγραφική στα διαμάδια, στα ρουμπίνια στα μαργαριτάρια, στα σμαράγια στο χρυσό, στο χρυσολίτη δείχνει πως επέρχεται η μεταμόρφωση οι ανθρώπινα πλάσματα δημιουργούν και αλλάζουν. Όταν κοιμούνται, αλλάζουν εντελώς. Γίνονται λουλούδια, γίνονται φυτά, γίνονται δέντρα. Η καινούργια μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα στον ουρανό. Το σώμα γίνεται ακόμα μια φορά ένα όλον και αγγίζει την τελείωση. Οπότε έχω το φυτό, τα φύλλα του οποίου γίνονται χέρια, τα οποία απλώνονται και ενώνονται με τον τρόπο με τον οποίο είναι κάτι σαν να αναζητούν που δεν ξέρουμε αν θα το αποκτήσουν, αλλά που η ίδια ικανότητα της μεταμόρφωσης προϋποθέτει ότι μόνο μέσα από αυτή τη μεταμορφωσιγενή διαδικασία ουσιαστικά μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η εκπλήρωση του όλου που λέει ο Νταλή. 40, που έχει να κάνει με την, την αυτογνωσία, το φόβο, το φόβο του καθρέφτη που θα με δαγγώσει, που θα πετρώσω, που θα δω την εικόνα μου και θα είναι το ειδωλό μου αυτό ή θα πετρώσω. τα την αναδυναμία Εδώ σε αυτά τα σκουλαρίκια έχω και εφαλικά στοιχεία και στοιχεία μήτρας. Και αυτό είναι πολύ όμορφο το δαχτυλίδι κορσέ Με ωραία επεξεργασία του Χρυσού που δίνει τα δεσίματα του κορσέ και ένθετη την λειτουργία από τις πέρλες, και από τα διαμάντια στο τελείωμα του πάνω κορμιού. Μνήμης, χρησιμοποιεί το ρολόι με την έννοια τη ακύρωση του αντικειμενικού χρόνου. Οπότε έχει κάνει και μια σειρά από πολύ όμορφα κοσμήματα με τα μαλακά ρολόγια. Το ρολόι είναι μια επινόηση του ανθρώπου για να αντικειμενοποιείται ο χρόνο. Κοιτώνοντα το ρολόι, ο χρόνο είναι ίδιο για όλου μα. Κάνοντα μαλακά τα ρολόγια και εύπλαστα, είναι σαν να... ο χρόνο του καθενό μα να είναι εύπλαστο και ανάλογα με το που βρίσκεται να χρησιμοποιείτε τον χρόνο σαν οργανικό. Τα μυρμήγκια έρχονται και επιτίθεται πάνω στο Κλειστο ρολόι, σε ένα μέταλλο, σαν να θέλουν να τον φθείρουν τον χρόνο. Οπότε κάνει ένα σχόλιο για τον χρόνο την αντικειμενοποίησή του, την υποκειμενική προσπάθεια να πούμε ότι ο χρόνος είναι ο, του καθενός ο χρόνος και σ' αυδέλα κολλάει πάνω στη ζωή του και την ορίζει. Οπότε από αυτό το έργο που είχε κάνει το 31 πολύ νωρίς την επιμονή της μνήμης ε, έχει κάνει μια σειρά από δύο-τρία πολύ όμορφα κοσμήματα στα οποία λειτουργεί μέσα από την έννοια αυτή του μαλακού ρολογιού. αναφορές. Η μία είναι τα κάποια πολύ όμορφα κοσμήματα του Κάλντερ. Ο Αλεξάνδερ Κάλντερ, view, full screen, εδώ, είναι αυτό με τα mobile και τα σταμπάι. Τα mobile είναι αυτά τα αερούμενα κιλούμενα λιμτά που φέρνουνε επηρεασμένοι από τη θεωρία του σουρεαλισμού για το τυχαίο. Από τη θεωρία του Αϊνστάιν γιατί μία αντικειμενική λειτουργία όλων των επιστημονικών δεδομένων φέρνουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα λεγόμενα mobiles, έχει κάνει και μια άλλη σειρά που λέγονται stabiles. Ο, στο 1946 έγραψε ο Πολ Σάρτρε το κείμενο του καταλόγου της έκθεσης και έλεγε εδώ Σάρτρ μια μέρα, καθώς μίλακα με τον Γκάντερ στο εργαστήριό του, ένα mobile, το οποίο μέχρι τότε ήταν εντελώς ακίνητο, ξαφνικά άρχισε να κινείται βία και ήρθε εδώ δίπλα μου. I step back, and then I had got out of the streets. Πήγα λίγο πιο πέρα και νόμιζα ότι το απέφυγα. Αλλά ξαφνικά, όταν αυτή η κίνηση και η δόνηση ηρέμησε και πάνω εκεί που έμοιαζε τελώς άψυχο, η μακριά φοβερή ουρά του, η οποία μέχρι τότε δεν είχε κουνηθεί, ξαφνικά ζωντάνευσε. Και χωρί καθόλου να το μετανιώνει, ξε... ξεπήδησε μέσα στον αέρα και πέρασε μπροστά από τη μύτη μου. This hesitation and resumption, gropings and fumblings, sudden decision and more especially marvelous swan-like nobility make others mobile strange creatures midway between matter and life. Έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο, Σάρτρα, που μιλάει ακριβώ για αυτή τη μεταβλητότητα. Ενό γλυπτού, το οποίο μεταβάλλεται σύμφωνα με τους νόμους της φύσης που εμείς δεν τους ορίζουμε και που δεν είναι ποτέ αντικειμενικοί και που είναι αυτοί τελικά που ζωντανεύουν ένα γλυπτό. Οπότε ο, ο κάλτερ κινείται μέσα από αυτήν την διαδικασία, τα δύο ε, μικρά γλυπτά του, είτε συνδυάζουν τα stabile, που είναι τα σταθερά, με τα mobile, εδώ, λειτουργούν μέσα από αυτή την αναφορά. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει το ότι εκτός από τα mobile και τα Σταμπάι έφτιαχνε και μια σειρά από κοσμήματα στα οποία δούλευε κυρίως με ελάσματα ή ε, σύρματα ε, χαλκού, ασημιού και χρυσού τα οποία τα χτύπαγε και δημιουργούσε μια μικρή περιερισσόμενη ζώνη εδώ όπου λειτουργούσε μέσα από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά και από σχήματα τα οποία παραπέμπουν λίγο στα βιομορφικά του κλαίε και λίγο στην έννοια των φυσικών δομών και μορφών. Οπότε έχουν αυτή την πάρα πολύ κομψή και ελαφρά ασύμμετρη ανάπτυξη, δουλεύει κυρίως περιελισσόμενες σπήρε, δουλεύει περισσότερο μήματα και αναπτύξει και mobile όμω εδώ είναι η Peggy Guggenheim η οποία φοράει δύο σπουλαρίκια σαν μικρά mobile αλλά τα περισσότερα δουλεύουν μέσα από τον τρόπο που αναπτύσσεται αυτό το στοιχείο έτσι ασύμετρα. Ας δούμε μερικά. Του και μέσα από τη ε, διαδικασία αποδοχής του, των ιχνών της χειρονακτικής επεξεργασία. Το βλέπετε σε όλα τα κοσμίτα φαίνονται ε, η, τα, τα, η, η, τα αποτυπώματα της χειρονακτικής επεξεργασία. Ε, όπως καταλαβαίνετε, ε, θα μπορούσαμε να βλέπουμε χιλιάδες άλλα πράγματα, αλλά θα ήθελα να τελειώσουμε με λίγο μουσική, η Μαρία Κάλλας, ε, θα τελειώσουμε με το VCD ή το Castan θα βάλω ή το VCDAR και το και τα δύο τα είχα ετοιμάσει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο ασχολήθηκε με το κόσμο και ε, στην προσπάθειά τη να δημιουργήσει αυτέ τι περσόνε. Δούλευε με τον Μαραγκόνη πολύ. Τσβαρόφσκι ε, δηλαδή, δεν είναι ιδιαίτερω πολύτιμα τα αντικείμενα. Αν στη δημοπρασία που έγινε τη δεκαετία του 10, χτυπήσανε τόσο ψηλέ τιμέ, ήταν επειδή τα φόρα λιγικά λε στι παραστάσει τη. Αλλιώ, σαν υλικά κατασκευή, είναι κυρίω κρίσταλ. Ο Μαραγκόνη και τα δύο αδέλφια Μαραγκόνη ε, τότε συνεργάζονταν και με τον Βισκόντι και με τον Τζεφιρέλη σε πολλέ από αυτέ τι παραστάσει. Μετά πήγανε στον Τσβαρόφσκι και ε, έχουν φτιάξει κάποια πάρα πολύ έργα. Συμμετείχε και η ίδια μάλιστα στα, στην κριτική, μέχρι που ο Βυσκόντι ήρθε και τη είπε, α πούμε, ότι Μολτραγουδά Βελκάνο Ιταλικό, που είναι την εποχή του Μπαρόκ. Διαδραματίζεται, και πρέπει να φορά ένα κόσμο Μπαρό Και στην το 55 στη Σκάλα, που τη σκηνοθέτησε ο Λουκίνο Βυσκόντι, εκεί το γύρισε στο Μπαρόκ και απλώ η Κάλα αισθανόταν ότι έμπαινε στο πετσί του ρόλου, γιατί δεν ήταν απλά μία πριμαντώνα. Ήταν μια ηταν μια ηθοποιος η οποία ζούσε τη μεταμόρφωση του ρόλου. Και επειδή αρχίσαμε με το κόσμο ως την έννοια και την ικανότητα του ανθρώπου με τη χρήση ενός αντικειμένου να μεταμορφώνει τον εαυτό του και το περιβάλλον έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια καινούργια εμπειρία στην οποία εισάγεται. Αν το παρατηρήσετε, από όσα προλάβαμε να δούμε, είδαμε ότι πάρα πολύ συχνά το κόσμο χρησιμοποιεί την ανθρώπινη αισθητική και δεξιοτεχνία για να φτιάχνει αντικείμενα, τα οποία μετά περιβάλλουν ένα πλαίσιο στο οποίο ο άνθρωπος εξοικειώνεται με την εμπειρία που βιώνει καθώς προσαρμόζει τον εαυτό του στα νέα δεδομένα. Α, αντιδρά σε μια αλλαγή του εαυτού του που δεν τη θέλει και προσπαθεί να την φέρει σε ένα σημείο έτσι να νιώσει μια ισορροπία με αυτό το κοινωνικό στοιχείο. Οπότε στην όπερα, ειδικά στον τρόπο που την αποδίδει η κάλασε, ε, γιατί σας λέω ότι έχει, έχει και την κολορατούρα πολύ, θα βάλω το, το Κασταντίβα που φαίνεται πολύ κολορατούρα, ναι. ε, και έχει αυτό το στοιχείο του βιωμένου ρόλου που και μέσω του κοσμήματο βιώνει για την ώρα που βλέπουμε την παράσταση, μια καινούργια ηρωίδα. Είτε την Τόσκα, είτε τη Βιολέτα, είτε τη Λουξιέτα Λαμερμούρ, είτε. πρέπει να προσαρμόσει αυτά τα στιγμή και χρησιμοποιεί το ρούχο και κυρίω το κόσμο μέσα από αυτήν τη δικασία. Ε, στο, στα πρώτα τρία λεπτά θα δούμε αυτό, και στα δεύτερα τρία λεπτά την ίδια την κάλα. Δηλαδή, όχι, όχι σε ε, ταινίε και όπερε, αλλά στη ζωή τη. Γιατί στη ζωή τη. Ήταν μια περσόνα την οποία προσπαθούσε να τη φτιάξει, προσπαθούσε. προσπαθούσε να τη φτιάξει γιατί δεν ήταν ποτέ ευτυχισμένη με αυτό που τη έδινε η ζωή. Οπότε ε, τελειώνουμε μαζί τα δύο, θα βάλω την Κάστα ε, είναι από τις πιο ωραίες. Έχω εδώ την Όρμα. Ε, είναι και ωραία εκτέλεση, είναι από τη σκάλα του Μιλάν με τον Τούλιο να αυτό και να το κλείσουμε. Τα έχω πάρει σχεδόν από το 49 που ήταν ακόμα πιο Ήρθε η αυτό στο να που παρόσιευτο στον Αλκάρο στην Αθήνα και έρχεται όλος ο, ο πρωτογονισμό όλης αυτής της Μίδιας η οποία Μίδια είναι μία μάγισσα από την Ανατολή που φοράει αυτά τα φοβερά στοιχεία σαν αυτά που είδαμε πριν στην Αφρική σε μία εξαιρετική ερμηνεία στο Παλάτσο Πίτη, είναι του τα κουστούμια αυτά, αλλά δεν ήταν, δηλαδή, όταν τα βλέπετε στην ταινία του Παζολίνη, είναι εντυπωσιακό όλο αυτός ο, ο ποταμός από μικρά ε, έτσι, κροκαλόσχημα κρανιάκια τα οποία φοράει η αιμοβόρα ε, βασίλισσα της Χαναπηλής και το στέμμα και όλους, αυτός ο ποταμός από αυτό, ενώ εδώ έκανε πάρα πολύ στο Παλάτσο. Και εδώ, και εδώ είναι η πολύ ωραία αντίθεση στην πρεμιέρα, είναι με το Μασολίνο στην πρεμιέρα της ταινίας που είναι το ακριβώς αντίθετο από την περσόνα που υποδίεται στην ταινία τη μάγισσα της Ανατολής που είναι γεμάτη με όλα αυτά τα κοσμήματα που πάνω μέχρι κάτω και δεν φοράει ένα λιτό χωρί σχεδόν κανένα κόσμημα μόνο ένα ανεπέστητο στο λαιμό και δύο οπότε είναι ακριβώ αυτή η αντίθεση η, η πρεμιέρα της μύδιας, η παρουσία της περσόνας στο, στο πανί και η παρουσία της τύπας στην προσωπική τη ζωή ε, το πάλεψε πάρα πολύ να συμφιλιωθεί με την περσόνα της πολύ οπότε τελειώνω με μια σειρά από φωτογραφίες που δεν είναι από παραστάσεις αλλά είναι από τη ζωή της με τη χρήση κοσμημάτων βεβαίως είχε δυο-τρία που τα καπούσε πολύ